Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Βερβέρίδη, μαζί με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Καλησπέρα. Ε, τρίτη απόπειρα podcast, vidcast. Τρίτη και φαρμακερή. Τρίτη και φαρμακερή και αυτή τη φορά έχουμε μια εφάνταστη ιδέα που ε, ένας νέος τίτλος εργασίας, φαίνεται αυτό είναι το, η, η μοίρα αυτού του εγχείρηματος, έχει αλλάζει τίτλο, ε, με τον εφάνταστο τίτλο «Εργασίας πάντα» Συνεμπάλα. Συνεμπάλα συνεμπάλα, συνεμπάλα. Συνεμπάλα. Συνεμπάλα. συνεμπάλα, συνεμπάλα, συνεμπάλα. Τι είναι η συνεμπάλα για, Τάξη, για εν, Εντάσσεται στο ευρύτερο στον ευρύτερο πολιτισμό των κηπέδων ε, αλλά είναι μια ιδέα τώρα που προέκυψε νομίζω στο προηγούμενο στη δεύτερη ε, απόπειρα podcast να συνδυάσουμε το κινηματογράφο με το, με το ποδόσφαιρο. Ε, κάτι το οποίο φαινομενικά φαίνεται... Ε, φαινομενικά φαίνεται ναι. ε, Μπορεί να ακούγεται λίγο παράδοξο Αλλά νομίζω ότι σε όσους έχουν ε, Περάσει από αναγνώστες Αθλητικών εφημερίδων, Αθλητικών μεταδόσεων Καθάλλου άλλο παρά παράξενο Είναι ε, δύο κόσμοι Ο οποίοι συναντιούνται πάρα πολύ συχνά Και επειδή εμείς δεν έχουμε Μπορεί να την ιδέα ή να προέκυψε ιδέα ε, Από την προηγούμενη προσπάθεια Πόδικαστ Σκεφτήκαμε να φωνάξουμε δύο, να καλέσουμε να είναι μαζί μας δύο ανθρώπους που είναι οι ε, ένας από την πλευρά του δημιουργού ε, και ένας από την πλευρά κριτικού, να το ονομάσουμε Ας το Ας το κριτικού, οι οποίοι, οι οποίοι να σας παρουσιάσουν, ε, ο ναι. καθένας να παρουσιάσει, να πει ποιος είναι γιατί είναι. Ναι, καλησπέρα και <Φίλιο> από μένα, ε, είμαι ο Κώστας Κωστάκο, ε, γράφω με το ξεφδόνυμο Old Boys Story Culture για σύνομα μια φορά τη βδομάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Πολλά. Πολλά, ναι. Πολλά είναι, 15 χρόνια. Ε, και επίσης αγαπώ πολύ και το ποδόσφαιρο, οπότε είναι δύο τομείς που... Άρα σε ένα φυσικό παράδειγμα της ζύμωσης εδώ που μόλις ανέφερε ο Δημήτρης... The Collusion of the Worlds που θα λέγαμε και... ναι και στη Θεσσαλονίκη. <laughs> <laughs> <laughs> και στη Μπάρο <laughs> <bar. laughs> ε, έχεις κάτι άλλο να πεις για το ποιο τι κάνεις και γιατί but εγώ έχω να ρωτήσω το πρώτο, πράγμα, πρώτο πράγμα που θα πρώτο, ρωτήσω ναι. είναι μετά γιατε, μάλλον ας το ρωτήσω πριν πάω γιατί μπορεί να ρωτήσουμε old boy εγώ σε γνωρίζω πολλά χρόνια αλλά γιατί Oldboy, φαντάζομαι ότι σε έχουν ρωτήσει πολλέ φορέ. Φαντάζομαι γιατί σε είσαι... συγκίνησε η ταινία, γιατί ταυτίστηκε με το χαρακτήρα του παλιό παιδού. Oldboy, γιατί, γιατί όταν ξεκίνησα να γράφω στο ίντερνετ ανοίγοντα ένα blog το... Το... το πολύ μακρινό πλέον 2005, ε, είχα δει την ταινία πριν δύο μόλι μήνε στο σινεμά. Μου είχε ενθουσιάσει ω ταινία. Και είναι λίγο αστείο, λίγο ηρωνικό, δεν ξέρω τι, ότι σκέφτεσα ένα ψευδόνιμο. Ούτε για ένα λεπτό, ας μισού, γιατί του λες ωραίο είναι. Και μετά κάπως ακολουθεί μια ζωή. Μια ζωή ναι. ε, νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι θα ξέρουν σαν old boy παλιά... παρά σαν Κώστα Κωστάκο. Ίσως ναι, μάλλον. Ε, ναι. Τουλάχιστον η εμπειρία μου με τους ανθρώπους ναι. να αναστρέφονται. Εντάξει, να, να το πω και εγώ αυτό τώρα και ας είμαι για πάντα. Κάποια στιγμή έγραφα κι εγώ κριτική για να μην πω με ψευδόνιμο και το ψευδόν μου ήταν Μίμης Νάτσιος. Μίμης Νάτιος Γιατί Μίμης Νάτσιος. είχε προκύψει από τα Νάτσος Νάτσιος. Γιατί, Νάτσιος, γιατί, γιατί, κάποια, σύνεμα, ναι, γιατί, γιατί κάποια στιγμή <laughs> μη είχε ρωτήσει <laughs> μια φίλη γιατί πηγαίνω τόσο συχνά σινεμά που όντω ήταν από χόμπι, α πούμε. Δεν που, που, που, να σκεφτώ ότι μπορεί να, να γράψω κριτική, πούμε. Είχε, ήταν μια περίοδος που πήγαινα δύο φορέ την εβδομάδα. Στην τεξιά, τι εντάξει, γιατί ακόμα και αν η ταινία είναι χάλια, τουλάχιστον θα ήταν ναύσο. Οπότε με αυτή τη λογική, ότι πλέον πρέπει να βλέπω, α πούμε. Υπήρχε εννονόση το, το σκέφτηκε εσύ. Ε, όχι, εγώ το σκέφτηκα. Okay. Υπήρχε ο άνθρωπο που συμμετείχε στο πρώτο podcast που μου είπε. Έστη Μήτρη μη γράφει με το. <χει> Επίθετό για να είσαι πιο απελευθερωμένο. <χει> <Σωστό. Οπότε, χει> ναι. Αλλά φαίνεσαι, οπότε απλά ναι, και ναι, μάσκα, ναι, κάτι. Ναι, ναι. <χει> ε, να ρωτήσω, υπερχείνό στο όνομα είναι η δική σου λέω, δική το, σου το δική μόνο σου σκέψη. Και αφού εμπλέκουμε τον αθλητισμό και τι, το ποδόσφαιρο, με ποιος, τι είσαι εσύ, με ποιο είσαι εγώ ξέρω να μάθουν και οι υπόλοιποι. <χει> Εντάξει, είμαι Παναθηναϊκός επαναθενά ω πολύπανθυνοικό. δίπλα στο γήπεδο; Κοντά στην Κυψέλη. Ναι. Ναι. εντάξει, ε, ε, ναι. τώρα βγαίνω να του σταματήσω λίγο, αλλά ένα δράμα που δεν το συνειδητοποιεί πολλοί κόσμο yeah. είναι ότι για καμιά δεκαετία ήταν η δεκαετία του 10, α ήταν ποδόσφαιρο πα και παίρνανε μαζί την Κατιούσα και όλοι οι άλλοι ασχολούνταν με τι ομάδε του, δηλαδή όπω ασχολούνταν πάντα. Εμεί πραγματικά ήταν η φάση και τη κοινωνική κατάθλιψη. Γενικής παρακ... της χώρας που είχε πέσει στην κρίση. Yeah. Και ήμασταν και εμεί δηλαδή ποδόσφαιρο μπάσκετ όλα... Σκέψω τώρα, νομίζω στα δικά μου τώρα έχουμε μπει σε, βα... σε βαθιά νοήματα, αλλά στα δικά μου ε, ε, μάτια, στη δική μου αντίληψη, ο Παναθηναϊκός είναι μάλλον το πιο αστικό σωματείο της χώρας. Μάλλον, σε επίπεδο είναι στο κέντρο της Αθήνας όντως στο μεγαλύτερο κέντρο, τέλο πάντων έχει τέτοια χαρακτηριστικά, αν και όλα τα σωματεία έχουν από όλα, αλλά. Θα έλεγα ότι είναι το πιο αστικό ναι, σωματικό. Νομίζω της χώρας. ότι στον Παναθηναϊκό Παναθναϊκό. Εγώ... Οπότε αυτό υπάρχει ταύτιση γιατί το ξύλο τότε έγινε στα μαύρα αυτά χρόνια η αστική τάξη. ήταν ένα φυσικό ακολουθό, μια φυσική σύνδεση. Ε, εγώ okay. πιστεύω ότι αυτό λίγο το, στον Παναθηναϊκό έχει προκύψει και για λόγου Γουέμπλε ή ευρωπαϊκή πορεία, α πούμε, κτλ. Και, ναι, και, και, που... και για κάποιου συγκεκριμένου τύπου οπαδών του Παναθναϊκού, οι όμω δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κι άλλε ομάδε. Δηλαδή, νομίζω το πιο κλασικό παράδειγμα είναι ότι σκέφτεστε κάποια στην Τένε Μαρκορά, ας πούμε, από του δύο ξένου. Αλλά δεν είναι ότι δεν έχουν και άλλε ομάδε, α πούμε. Ενώ το όνομα τη ομάδα και πού είναι η βάση τη ομάδο, μιλάμε για το σημείο τη χώρα που θεωρητικά έχει του περισσότερου αυτού. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη περιοχή. Πηρεάζεται η Θεσσαλονίκη, η περιφέρεια. Και, και, αυτό, και αυτό είναι Εντάξει, λίγο. Ενδεχομένω ξεκινάνε να... όλε οι ομάδε όταν ξεκίνησαν πριν ένα αιώνα, α πούμε. Και... Με χαρακτηριστικά όπω αυτά που λες και οι Άικοι με πρόσφυγες και τα λοιπά Αλλά όσο περνάνε δεκαετίε και τα χρόνια και γενιέ, κάπω αυτά πολύ νομίζω σχετικοποιούνται και. Σωστά, σωστά. σωστά. Και όλοι έχουν απόλυτο. Αλλά... Για να βάλω και μια τρελή διάσταση. Και α πούμε, ο Παναθλαντικό στον μπάσκετ πλέον έχει ο Παδούς, έχει Τον Λέζωνε, ας πούμε. έχει πάντω, πάντω. Ποιο, α πούμε. Παντού, παντού. και και τον μπάσκετ. Το μπάσκετ, όχι, εγώ, μπάσκετ τώρα, αυ ειδικά μου... σε αυτό το επίπεδο, έχει ξεπεράσει Και να μην έχει μόνο legacy που λένε, α πούμε. Έχουν, έχουν αρχίσει οι Ολυμπιακοί και ο Ομαδοίκο να έχουν οπαδού, ε, σαν και αυτού που έχει η Manchester United, α πούμε, που είναι <συσίλειες> σε όλο τον κόσμο. Ε, Στο ποδόσφαιρο ενδεχομένω ε, ε, ο μικρό, α πούμε, στην Αγγλία, τι ομάδα είναι, ίσω να ακολουθεί στην Αγγλία ή την Γερμανία. Ενώ <συσίλει> ξέρουμε <συσίλει> πολλά <συσίλει> παιδιά <συσίλει> που είναι. Οπότε το μπάσκετ, μια που πάμε καλά και διαπρέπουμε στην Ευρώπη, είναι λογικό. Σωστό. Οπότε για να ολοκληρώσω τον πόνο μου, α πούμε, αυτό είναι ακόμα χειρότερο όταν έχει ένα γιο και είσαι ο Πανανικό και τι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε κάπως τα τελευταία χρόνια που πήραμε μπροστά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ κάπως αναπληρώθηκε και έφυγε το, το αποθυμένο ότι κάτι κάνει και αυτή η ομάδα ρε παιδί δηλαδή. μου. Τώρα οπότε... εμείς μεγαλώσαμε και φτάσαμε να γίνουμε, ε, να, ε, ε, ε, να καβατζώσουμε τα άντα ενώ με τη δική μου ομάδα για να μπορέσω να έχω όχι απλά στα παιδάκι να μπορέσω να... Εντάξει, ναι. Οπότε εστόλες ως παλιό μεγαλείο που δεν είχα εγώ ποτέ ενώ ο ναι, καθένα έχει κάτι, ναι, την ναι, ιστορία του. Ναι, ναι. ναι. Και μια που είπες γιατί ανέφερες και την... να ανέφερε το προσφυγικό και λοιπά, να πάμε στο σκηνοθέτη της παρέας να μας συστηθεί καταρχήν με την επαγγελματική του ιδιότητα και ό,τι άλλο θέλει, ε, τα χόμπι του και βέβαια να μας πει τι είναι με την ταυτότητά του την αθλητική ποδοσφαιρική το, το φανέρωσα, αλλά θα μας πει περισσότερα γιατί έμπλεξε με αυτούς που έμπλεξε. Είμαι ο δεν έχω ψοδόνιμο. Α, Σαν... ωραία, ωραία, ωραία πάρετε ε, και είμαι ΑΕΚ. Αλλά πριν από όλα είμαι σκηνοθέτη. Ε, κάνω ταινίε μικρομύκου και προσπαθώ να κάνω ταινίε και μεγάλο σιγα σιγά-σιγά. Να φύγω από το, από το τίτλο του μικρομύκου σιγά-σιγά. Έχει κάνει μεγάλα και σημαντικά ντοκιμαντέ, έτσι. Αλλά δεν ξέρει ντοκιμαντέ, δεν είναι. Τι εννοεί, Θε να μπει στο κομμάτι τη μυτοπλασία για να πάρει του τίτλου Κάνω μεγάλα. Δυστυχώ στην Ελλάδα κάπω έτσι συμβαίνει. Μόνο στην Ελλάδα γιατί δηλαδή... δεν δηλαδή... έχει εξειδικευτεί. Κακό, αλλά κάπου έτσι συμβαίνει. Mm. Δηλαδή, Μιλάγαμε με ένα φίλο μου και με θέλει του λέγαμε, και μου λέγανε: Δεν πάω να κάσει μεγάλο νύκο στην Μα το λέω: κάνει. Ναι, όχι, μου λέει: Μεθοπλασία. Ε, η μεθοπλασία <laughs> είναι αυτή που έχει να κάνει με το. ναι. Και είμαι ΑΕΚ από πολύ, πολύ, πολύ μικρό. Παραμένω. Και δεν αντιμετωπίζω για προβλήματα με τον Κώστα, γιατί η κόρη μου είναι 8 χρονών και ήδη είναι βαμένη. Την έχω, έχω προσπαθήσει από μικρό, από μωρό. À, δεν νομίζω ότι ο Κώστα μιλάει για τον Κώστα. Ο Κώστα δεν είπε ότι δεν είναι βαμένο ο μικρό. Ότι... Ναι, αλλά πώ θα τον έπιθε. Η μοίρα ήταν σε ένα μαύρο ή σε μια άλλη. Ήταν αισθημένο, αλλά δεν έχει ανταμοιβέ. Ακριβώ αυτό. Εγώ έρχομαι από μικρή, πάμε γήπεδο. Και, και... εσεί περάσετε πέτρινα. Ναι, φορά. αλλά ήταν πολύ μικρή για να καταλάβει. Mm. Άρα όταν ήρθα στην ηλικία να καταλαβαίνει, να πηγαίνει στο σχολείο και να λέει: είχε... κερδίσαμε κερδίσει. Άρα πατέρα, έγινε πατέρα στην κατάλληλη στιγμή. Μόλι έγινε και το γήπεδο αυτό το γήπεδο. κάτσε μάλλον, δεν ήταν προγραμματισμό. Και τώρα είστε ακόμη καλύτερο τρένο. Έχετε έναν άνθρωπο που σα τρέχει πιο μπροστά. Η ε, τουλάχιστον θα δούμε. Πώς είπε θα δούμε. Ο, ο απερχόμενο πρόεδρο τι είπε, Η νεκροψία. Τι είπε, νεκροψία θα δείξει. δείξει. Ε, δείξει. Ε, Πάντω εντυπωσιακέ μεταγραφέ, Είναι εντυπωσιακέ. Mm. Ε, απλά με ένα φόβο μεγάλο πάντα είναι. Είναι πολύ ωραίε οι μεταγραφέ του αεροδρομίου που τι λέμε. Mm. Ε, εκτιμώ σε κάποιε μεταγραφέ που είναι πιο πολύ σταθμού κτέλ mm. και όχι αεροδρομίου. <laughs> που μπορεί να βγουν εσούμε, σαν το κοϊτά θα έλεγα. Δεν πήγε κανεί άλλο να το συναντήσει, αλλά βλέποντας αυτό το παίχτη από την αρχή. Λέω, ναι. <ΣΣΣ> συν, ναι, ότι είναι συν. σω παίξει καλύτερα αυτό από τις μεταγραφές αεροδρομίου Καλά, είναι στοιχήματα Μεταγραφές για να έρθουν στην Ελλάδα είναι οι μεγάλες ηλικίες έχουν μεγάλη διακοπή, είναι στοιχήματα Αυτό που είπα τώρα με τις μεταγραφές αεροδρομίου δεν θυμάμαι σε ποια μου τα νομίζω στην εργοτέλη που υπάρχει το βιντεάκι σε youtube που υποδέχονται λάθο άνθρωπο Αλήθεια Γιατί είναι α πούμε, κατεβαίνει από το αεροπλάνο. Δεν είναι μαύρο. Έχει, είναι λευκό. Έχω πάει, πολύ καιρό να το δω. Και του πάει και του βάζει είναι κασκό. Αυτό. <laughs> <laughs> Ή, ήμουν Αφρικάνο και το θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι ότι κάτι. <laughs> λευκός, ναι, από κάπου. Όχι, άλλο δεν το θυμάμαι καλύτερη. εγώ καλά, αλλά αυτό ήταν. Αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή, είναι... Για ταινία. Ναι. Αυτό είναι <laughs> <ωραία> ταινία. <laughs> και, και μικρού μήκου στέκεται uh, εύκολα. Εύκολα. Μου αρέσει. Θα ήταν ενδιαφέρον να συνεχίσει αυτό. Mm. Να πάει στα, να σπροπονίσει. σε το μπίου τη διαφήμιση. Προπόνηση δεν ξέρω. Ναι. Αλλά μπορεί ναι. πολύ εύκολο. Το παίρνουν, δεν ξέρει τι, τον φορτώνει σε λεωφορείο, βανάκι, τον πηγαίνει σε παρουσίαση μέχρι να αποκαλυφθεί ότι. Ναι, ότι είναι ποιου. Ότι είναι ποιο. <laughs> ο, παιδιά, εγώ δεν. Και να δείχνεις κόντρα τον άλλο, βγάλαμε και το σενάριο. Να δείχνει κόντρα τον άλλο που περιμένει στο αεροδρόμιο με τη βαλίτσα και, και κανεί δεν έχει δέχεται. Δεν έχει νόημα. Ωραία. Ε, ε, επικεντρώνουμε στο συνέχεια. Γιατί για μπάλα yeah, είπαμε yeah. με μεγάλο ενθουσιασμό να μα μιλήσουν Να μα μιλήσουν. Μάλλον ο Δημήτρη βάζει την ατζέντα, είναι ο πιο τακτοποιημένο. Οπότε να βάλουμε την ατζέντα, να ξεκινήσουμε Ρε, να, να συνδέσουμε το μάλα εγώ, με το σινέ. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω μία πάσα προς τους ε, συμπέκτες ε, σκεφτόμενος mm. τη, τη, τη, πώς συσχετίζονται στο δικό μου το μυαλό ε, ο κινηματογράφος και το ποδόσφαιρο που είναι το, το εξή απλό. Ε, εμένα οι περισσότερες παιδικές μου μνήμες είναι από τα καλοκαίρια στην Πάρο. Γιατί πήγαινα κάθε καλοκαίρι στην Πάρο. Ε, εκεί λοιπόν θυμάμαι να ασχολούμαι πολύ με το, πως θα στηθεί η ομάδα, ε, τι μεταγραφές κάνουμε, να διαβάζω αλληλικές εφημερίδες ε, κτλ. Και, και εκεί υπήρχε και ο ένας από τους δύο θερινούς κινηματογράφους της Σπάρου, ε, έτυχε να τον έχει ένας μακρινό μου θείος. Ε, Και αυτό σήμεινε ότι πολλά χρόνια έβλεπα κάθε καλοκαιρί τις μισές ταινίες. Τι τις άλλες μισές τις είχε το, ο άλλο κινηματογράφος. Ε, δεν σου είχα αναπαγραφή την ίσο, το φαντάζομαι. Σω όχι, σω δεν σω μου είχαν, αλλά επειδή άλλαζε η ταινία ε, ή κάθε <συσκά> μέρα ή ένα-δύο μέρες... Θυμάσαι είχε τύχει. Όχι, όχι δεν θυμάμαι δε δε δε καθόλου. Δε πέρα, δε καθόλου. Δε αλλά ήτανε δεδομένο ότι ήμουνα κάθε βράδυ. Είχε τις εμπορικές, α πούμε, ή είχε τις πιο... Αν είχε ξεχωρίσει τότε... Νομ, νομίζ, νομίζω ότι ο δικός μου δεν είχε τις καλές <laughs> Ποιε είναι οι καλές τώρα? Δεν είχε τις εμπορικές Αυτές που θεωρούσα εγώ τότε πρέπει oh, να δώσουν Καλό ναι. αυτό ναι. Αυτό σε επίπεδο εκπαίδευση Καλό ναι, σου ναι, κάνει ναι. δηλαδή Αλλά έβλεπε κάθε, κάθε mm. καλοχέρι τις μισές mm. Θυμάμαι λοιπόν ότι τη χρονιά που παίζει ο Παναθηναϊκός Προκριματικά Ήταν η χρονιά που έκανε την πορεία ε, Στο Champions League Μέχρι τους τέσσερι που αποκλειστήκαμε από τον Ajax Έχει προκριματικά Ριέκα, νομίζω, που είχαμε περάσει με δύο σοπαλιέ. Βλαοβίτσε όχι. Όχι, όχι. όχι. Όχι. Είναι τώρα η εποχή και... που Παναθανικό είναι με Γουχού Γουσου, είναι... Ρότσα Πορμονιδίου. Το πιο, το πιο... Μπορέλι... Το πιο ωραίο είναι... Τουλάχιστον ο Χουάν Χωσέ Μπορέλι, Και μπορεί και θέλει. Το, το, το, το. Αν μπορεί, μπορεί, μπορεί και τέλει. Χότα χότα το, το, το προσωπικό του, του Μπορέλη, και, και μετά, <laughs> και μετά <laughs> είμαι και χρόνια μετά τη φυγή από την Ελλάδα από του Φαντέρου. Δηλαδή, θα το κάνει αυτό, Μπορέλη. <laughs> μπορεί και, μπορεί, όλες, ναι. και τα λοιπά. Ε, και για να κλείσω <laughs> λοιπόν. Αύξηση <laughs> τη, λέγκαση. Τη <laughs> uh, <Legacy. laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, για να κλείσω την σύντομη ιστορία λοιπόν. Ε, εκείνο το βράδυ θυμάμαι ότι κάτι έπαιζε που ήθελα οπωσδήποτε να δω στο σινεμά παρά τα αυτά ε, πήγα και ήταν το, τον Παναθηναϊκό όποτε ήταν μια κρίσιμη καμπή στη, στην πορεία της ζωής μου ότι εκεί επέλεξα Εκάς, συνε... ναι, αλλά τώρα το σινεμά είσαι κάθε βράδυ ή έχεις δυνατότητα κάθε βράδυ θα σου βράδυ... πω όμως, τότε δεν ήταν έτσι γιατί, mm. γιατί τις... ήταν πλέον ε, οι ταινίε που είχαν παίξει το χειμώνα mm. αν τι έχανες και το καλοκύρι εκεί μετά δεν είχε άλλη ευκαιρία να τις δεις εκεί παίζονταν ούτε, κάθε ούτε... μέρα ναι, ναι ναι ήταν σχεδόν κάθε μέρα άλλοι <συμήν> τι τις πολύ εμπορικές να, να ήταν η ταινία... δύο ποια ταινία θυσίασες όχι, Αυτό θα όχι μα εδώ με το ζόρι θε, θε, δεν θυμόμουν ότι ήταν προκληματικά και ήταν κάτι σε επίπεδο αρχές Αυγούστου ε, σίγουρα θα την είδα την ταινία αργότερα. Έτσι, γιατί μετά mm. ε, στην ενήλικη ζωή μου προσπάθησα να καλύψω όλα τα κενά που είχα αφήσει τότε. τότε. Δηλαδή, τι ταινίε τη σε εποχέ DVD σου άφησε, σου άφησε αποθυμένο. Μου άφησε αποθυμένο. Ε, αποθυμένο. Να, ε, ή σα μπίραξε σε μια κατεύθυνση. Να λοιπόν, το υπάρχει μια σύνδεση. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ε, μάλλον να πω ένα σχόλιο ότι ποδόσφαιρο και κινηματογράφο ξεκινούν. ανακαλύπτονται σε εισαγωγικά ή όχι περίπου. Την ίδια εποχή. Ναι. ναι, ναι. Έτσι είναι. ναι. Ε, και εξελίσσονται και πρέπει να πω προϊόντα ευρίας κατανάλωσης και τα δύο η εικόνα και το ποδόσφαιρο είναι σίγουρα τα πιο, από, από τις πιο δημοφιλείς ε, βιομηχανίε, εξελίσσονται και πάρα πολύ και ίσως να, και να συμβαδίζουν ε, το ποδόσφαιρο βασίζεται πια στο κομμάτι της εικόνας πάρα πολύ ε, και η εικόνα φυσικά, ενώ μέσα από δίκτυα και κύκλο οικονομίας και εργασίας έχει το ποδόσφαιρο σαν μεγάλο. Νομίζω είναι το... το, το, το, το αν εξαρρήσεις τι πολύ μεγάλη διοργανώσει τύπου Ολυμπιάδα, ίσως η τελική του ποδοσφαίρου ή το προϊόντα όπως το Champions League να είναι τα μεγαλύτερα σε επίπεδο αξίας. του... Τελικός, το τελικό το τελικός του, το του παγκόσμιου κυπέλου νομίζω είναι... Αυτό το νούμερο το το, ένα το, το το νούμερο ένα. Είναι, το νούμερο τίξι, τίξι, τίξι, ναι. άρα, άρα υπάρχει και μία σύνδεση μαζί, βέβαια ο κινηματογράφος πια έγινε τηλεόραση, αλλά ως πάντων ποιητική αδεία, ναι, λέμε εντάξει. ότι είναι το ίδιο από εκεί φτάσεις. Ε, επειδή σημαστεί, το έβαλες και, και λίγο επιστημονικά, <laughs> να πω ότι η συνάντηση και του κινηματογράφου και, και, της, και του ποδοσφαίου με την τηλεόραση μετέβαλε πολύ τα πράγματα γιατί ε, και, και όταν εμφανίστηκε τώρα θα μιλήσω για Ελλάδα όταν εμφανίστηκε τηλεόραση και υπάρχει να μειώνονται οι τηλεκοινηματογραφικές αίθουσε, και απέκτησε έναν ανταγωνιστή ε, ο κινηματογράφος μάλιστα στη, στην Ελλάδα με διορθώσουν εδώ οι, οι καλύτεροι γνώστες ε, ουσιαστικά είχαν ανταγωνιστική σχέση δηλαδή, όταν ε, η τηλεόραση μπήκε στο, στο παιχνίδι ας πούμε Άλλαξε, άλλαξε ο κινηματογράφος δεν θα πω χαλάσε ούτε έστιαξε πάντως άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό ενώ αντιθέτως όσον αφορά το, το ποδόσφαιρο η ε, είσοδος της ε, ε, τηλεόρασης ε, το, απογείωσε. Το, απογείωσε, ναι. το απογείωσε το απογείωσε και επειδή και ω ε, θέαμα γιατί έφερε και το διεθνέ Ποδόσφαιρο. <σταξενά τηλεόραση> και εξέλιξη με τη τηλεόραση. Για να την έγχρωμα που την έγχρωμα. Εμένα το σπίτι μου ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο πατέρας μου πήγε και πήρε τηλεόραση έγχρωμη το 82 για να δει μοντιάρ. Το 1978 ήταν στο Μευτήριο γιατί γεννιόμουν εγώ. Έβλεπε σε καφετέρια. Απενέντε από το μεριστήριο κέρι... ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Ιούνιο Μέρες Μουντιάλε Το 82 ήταν πλέον Τέλει. ώρα να πάρει τηλεόραση στο... στο σπίτι Τέλεια, ωραία, εγώ θα πω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και θα ξεκίνησω από τον κριτικό πρώτα, ε, τον κριτικό κινηματογραφό, από τον old boy ε, Ποια θα θεωρούσες ταινία σταθμό ή την πιο χαρακτηριστική ταινία μην είναι όχι σταθμό, την πιο χαρακτηριστική ταινία που συνδέει ποδόσφαιρο με κινηματογράφο τουλάχιστον στις ειδικέ σου θύμησες ή εμπειρίες η, μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική και σπουδαία αλλά για σένα να δίνει μια ταυτότητα τέτοια μπορεί να είναι ελληνικές ταινίες πούμε. εγώ το πρώτο που θα έλεγα είναι ποδόσφαιρο που παίζανε Βουτσάς για μένα είπα και το για μένα μια κυρία Σαμπουζούφια <laughs> <laughs> <χω> ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ήταν ναι, δε, ναι, ναι, Κώ, ναι, ναι, Κώστας Μασούρος ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ε, νομίζω η ταινία που πάει <coughs> αυτόματο μυαλό μου με εμένα αλλά και πολλό λάλλον δηλαδή αν δεν είμαι ξέρει αυτό είναι μεγάλη αποδράσταση των 11 ε... Μεταγενέστερη τα βούτσα. Αρκετά. Εντάξει. αρκετά ναι. okay. Η τηλεόραση δεν σε επηρεάζει αλλά... Αν δεν είναι, πρέπει να την πάρουμε Στο πανί εμείς το βλέπουμε από τη τηλεόραση Άρα στο πανί Ενώ Όχι την κινηματουραφικά... ταινία την έχω δει νομίζω δεν την είχα δει στο σώμα mm. Αλλά ναι Αυτή η ταινία πάει στο το μυαλό μου εκεί και γενικότερα μιλώντας νομίζω ότι παρότι είναι όπως σωστά είπατε θεάματα που έχουν αρκετά κοινά στοιχεία και Ναι ε, ο γάμος ανάμεσα στα δύο ή η σχέση δεν έχει πάρξει ιδιαίτερα επιτυχής. δηλαδή Με δεν τι. είναι ότι έχουμε ιδιαίτερα ούτε πολλές ούτε τόσο σημαντικέ ταινίες γύρω από το από το ποδόσφαιρο ε, και επειδή Σκεφτόμουν λίγο πριν έρθω γιατί άραγε να συμβαίνει αυτό. Okay, μία πιθανή εξήγηση είναι ότι στην Αμερική, στο Χόλιγκοτ που μπαίνουν πιο πολλά λεφτά και ασχολούνται περισσότερο δεν έχουν σχέση με το, με το ποδόσφαιρο. Έχουν American footballers. Αλλά okay, δεν νομίζω ότι είναι okay. μόνο αυτό. Νομίζω ότι τελικά το ποδόσφαιρο έχει μία δική του δραματικότητα και μία δική του συγκίνηση η οποία είναι δύσκολο να μπει στη μυθοπλασία και να σε κάνει να συγκινηθεί σε πλαίσιο μια ταινία μυθοπλασίας βλέποντας ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Δηλαδή έχουν συμβεί, ας πούμε, σε ποδοσφαιρικούς αγώνες τόσα απίστευτα εντός εκτός αγών πράγματα, ε, τα οποία αν τα σε μια ταινία, θα έλεγες «Εντάξει, το παρακάνατε, ξέρω εγώ, οκ, okay, τώρα μην το... Μας περνάτε και τόσο». Ενώ είναι ουσιαστικά το ψωμοτήρι του ποδοσφαίρου οι μεγάλες ανατροπές τα... τα πράγματα που λέμε δεν γίνονται και όμως γίνονται και ίσω είναι δύσκολο να... Να... Να... να γίνει αυτός ο συνδυασμός ώστε να προκληθεί η κυματογραφική συγκίνηση και επίδραση πάνω στην ποδοσφαρική αγωνία. Ωραία παρατήρηση. Το ποδόσφαιρο δεν έχει σενάριο. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Άρα το τι, το τι θα συμβεί Προσπαθεί να το προβλέψει. Αυτό που έλεγε ο Μπρέα Κλέφτο, το σχεδιάσαμε πολύ ωραία στο, στο χαρτί. Αλλά στο χόρτο το... είναι άλλο το... πράγμα. Περίστατε το χόρτο. Αν παίζεται... στο χόρτο. Παιχνίδι... Ε, σε, σε αντίθεση με, το... με την Μυθοπλασία, η οποία είναι... έχει πολύ αυστηρέ νόρμε, ή τι ταινίε τέλο πάντων ε, έχουν πολύ αυστηρέ νόρμε για το τι θα μα δείξουν και όχι μάλλον πολλέ εκπλήξει το τέλο όταν θα καθίσει το μοντάζ για να τη διαμορφώσει. Φαντάζομαι. Ωναι. Ε, να πω κάτι με βάση αυτό που είπε ο Κώστας. Γιατί σκεφτόμουν και εγώ αυτό, πόσε ταινίε υπάρχουν να μιλήσει, που τα συνδυάζουν. Υπάρχει και ένα πρόβλημα γενικότερο που θα το πω λίγο πολύ, Λέκα. Ε, Εάν ασχολείσαι με τη τέχνη, δεν μπορεί να ασχολείσαι με το ποτόσφαιρο. Ε, Ένας είδος εγώ, σμούτ, υπάρχει ένα είδο εγωισμού Δεν ξέρω αν υπάρχει και αλλού σε άλλε <laughs> χώρε τόσο έντονο, αλλά εγώ νομίζω και ο Δημήτρη και νομίζω ότι όλοι όσοι καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι, αλλά εμεί το έχουμε συζητήσει και το έχουμε προσπαθούμε να το ζυμώσουμε, προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό όσα κυρίαρχη αντίληψη. Όχι θέλουμε να αλλάξουμε τη λειτουργία ο κόσμου, αλλά είμαστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπων που μπορούν να Εννοείται συμβαδίζουν, γιατί μιλάμε για δύο πράγματα ε, πολύ και μια ταινία έχει πολλά συναισθήματα συναισθηματικά δεν εννοώ μόνο συγκίνηση εννοώ γενικότερα αυτό που λέμε συναισθήμα ε, όπως μια ταινία λοιπόν, έχει αυτό το συναισθήμα που σου βγάλει ο, οργή φτιάχνεται για να σου το βγάλει αυτό με δίνει τρόπο που να σου βγάλει το <laughs> ποδόσφαιρο από οργή, αδικία ε, έκδυξη, χαρά. χαρά απόλυτη χαρά χαρη τα πάντα, ναι, ε, το λέω γιατί ήταν λόγω του γκαλατάχτες Δεν είναι ναι. ε, τρομερό, παίξαμε καλά αλλά χάσαμε Δηλαδή, οπότε χαίρομαι, παίξαμε καλά αλλά χάσαμε πι... ε, λίγο... Και εμει κερδισαμε κερδίσαμε 4-3 την ίντερ αυτή τη δώρας Και βρίζαμε, κερδίσαμε, και μου λέει η κόρη μου, μα δεν πραγματικά, μα κερδίσαμε Γιατί βρίζουμε, ε, λέω, κάτι, σήμερα, κάτι βλέπεις να έρχεται Κάτι βλέπεις να έρχεται Και μια απόψε και τον Brian Klaff Εγώ εκεί θέλω να σταθώ Γιατί σκεφτόμουν πια την εξεχω και θα έλεγα the, the Damn Ignited. Αλλά γιατί. Ε, ενώ μια ταινία για το ποδόσφαιρο Ω θέμα ουσιαστικά είναι ο φλοιός δεν είναι ο πυρήνα. Ο πυρήνας είναι μια ταινία για έναν τύπο απίστευτο, τον Brian Klaff ο οποίο <laughs> έχει την τρέλα του, έχει το ταλόδο του, έχει την τρέλα του έχει την εγωπάθειά του και ακριβώς σαν αρχαία τραγωδία το πεις έτσι σαν πολύ καλή ταινία, φτάνει στο πάτο. Φτάνει στην απόλυση. Και μόνο εκεί στην απόλυση μπορεί να ξαναβρεί. Τον εαυτό του και να τελειώσει η ταινία λέγοντα αυτό ο άνθρωπο μετά πήρε και πήρε δύο κύπελε βαλανθρωπών. Με την Ότιαχαμ, μια ομάδα που δεν υπήρχε πουθενά στο χάρτη. Και νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ομάδο. Ακριβή, δηλαδή. σίγουρα. Δεν ξέρω άλλα παραδείγματα που πήρε δύο. και ήταν back to back. to Δύο που κάνει back to back και υπήρξαν εκπλήξει λίγε. Σε κορυφαίο επίπεδο Αλλά back to back Ναι όχι ναι στο νομίζεις Είτε... την ιστορία των Είτε... κυπέρνων Πρέπει να είναι μονάδικη Και η ομάδα εξαφανίστηκε Δεν εξαφανίστηκε δεν, δεν, δεν, ήταν... δεν έπαιξε σε αυτό το επίπεδο ναι. πια, ενώ, ενώ, Αλλά έπαιξε, ο Μπρακλέφ συνέχισε να είναι προβληρωτής μέχρι... μέχρι τον 23 Μ... ναι, ναι, ναι, ναι, Και να είναι η ομάδα Σε υψηλές θέσεις Αλλά συγκρονά Για ποιο λόγο Δηλαδή Αυτή η ταινία, αυτό που καταφέρνει Και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν έχουμε εκμεταλλευτεί. Στο κειματογράφο, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, το ποδόσφαιρο σωστά. Δηλαδή, δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ω ενέργεια για να πούμε μια ιστορία. Mm, mm. Δηλαδή, η ιστορία, το βάρος της ιστοκένδυση μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αυτό που λέμε κέντρο έτσι. Mm. Δηλαδή, αυτό το πυρήνα, αυτό που, που κρύβεται από κάτω. Ε, αλλά δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Θα <laughs> <laughs> μπορούσαμε να γίνουν φοβερά πράγματα. Πάντω και στην απόδραση των 11, που ο αγγλικός τίτλο γνωρίζει, είναι Escape to Victory. Ε, δεν είναι το κεντρικό θέμα το ποδόσφαιρο, το κεντρικό θέμα είναι η απόδραση απλά όλο αυτό γίνεται γύρω από το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είναι το σημείο αναφοράς και εμπορικά επειδή εδώ... έχει πελέ αρντίλες mm. ε, ξέρω που κτλ, mm. είναι δηλαδή και γνωστοί οι παίκτες που έχουν παίξει ε, και εντάξει και ο Κέιν είναι, είναι, είναι πολύ μπαλαδόφατσα yeah. ε, είναι... όχι ο Χαρικέιν όχι ο <laughs> Χαρικέιν <laughs> <laughs> και, και αυτός είναι μπαλαδόφα αλλά στον τελευταίο μπάλαδο. γύρο ε, Όπω ήταν έπαρε και γκολ με ψαλιδάκι και έκανε το μπελέ, πούμε, και mm -hmm. ένα άλλο Κέιν, πούμε, είχε μια ταύτιση αυτά τα δύο στορι Όταν η, η πραγματικότητα αντιγράφει τη, τη ζωή, α πούμε. Και μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο τόσο άδικο όσο μπορεί κάποιε φορέ να εξελιχθεί και η ζωή. Γιατί αυτό που μου έλεγε τώρα στο τελευταίο γύρο είναι ότι το κερδίζει ε, η Ισπανία yeah. ενώ. Τρει μήνε μετά, πόσο, πόσο καιρό πέρασανε, βγαίνει και λέει ότι έπρεπε να έχει κερδίσει πέναλτι τη Γερμανία από την ναι. Κορέλια και κατά πάσα πιθανότητα θα χάνε. Αυτό πάντω είναι δείγμα τη εποχή μα. Γιατί, α πούμε, φανταζόταν να υπήρχε βάρο όταν έβαλε τον κόλλο με το χέρι μα Δεν θα μετρούσε και θα χάνανε όλο. Ε, ε, ε, υπό αυτή την έννοια, η υπέρμαχο ναι. του μη βάρ. Ε, <laughs> Γιατί δεν έχει, δεν... χάνει, χάνει το ποδόσφαιρο τη γοητεία του και το. Έχει, ε, εντάξει, και κερδίζει πολύ περισσότερο όμω. Χάνει πολλά, αλλά έχει πολλά περισσότερα. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει χρόνια παράγκαζο. Παρά εδώ, εσύ, έπαι... εδώ, αυτό, εδώ το παιτέ, το... Ειδικά σε αυτό το τραπέζι, δεν μπορούμε να τα κουμπίσουμε παιδιά. Τώρα αυτό το πράγμα είναι. Πρέπει να βάρ. Όχι, γενικά μιλώντα, έχει 9 καλά και ένα λάθο. Δύο λάθη. Εντάξει, σταματά το ρυθμό, γίνονται υπερβολικά η γραμμή τώρα να είναι έτσι, Ακυρώματα εγκολάρια για άλλη, χιλιοστά πω, Αλλά καλύτερα κατα... έτσι από το, το άλλο Δεν έχω καταλήξει αν είμαι υπέρ κατά Μάλλον είμαι υπέρ Αλλά από τη στιγμή που το έχουμε ε, Θα παίξει με τα εκατοστά Δηλαδή είναι, από εντάξει, τη στιγμή εντάξει, που εντάξει, το έχεις, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Πρέπει να πετύχει ναι, μετά το αντικειμενικό Είναι λίγο στήρο, οπότε, είναι οπότε, λίγο στήρο Όταν φτάσεις σε αυτό θα ναι. πας και στα εκατοστάδια Δηλαδή αυτό το λίγμα ήταν ξέρω, για δύο εκατοστάδια mm. Ναι από τη στιγμή βάζεις τη γραμμή Και το αυτά, κάνεις αυτό και αυτό το λόγο Να έπισε ότι το ποδόσφαιρο έρχεται και ξεπερνάει ναι, Οποιαδήποτε πρόβλεψη Δεν ξέρω ποιο έκανε λάθος ή όχι Αλλά με βαρ Με κριτές πολύ υψηλού επίπεδου Λες ότι το χέρι του το κρίνουνε, που ξέρουν σίγουρα πολύ καλά τους κανονισμούς, το κρίνουνε μη χέρι. Ένας απλός τηλεθεατής ήταν λίγο και ακατανόητο. Δηλαδή ένιωσα και λίγο δυσφορία να, ε, εντάξει, ναι. με το χέρι να σταματάει την μπάλα. Το, εγώ έπαιζα χέρι, έπαιζα χέρι, έπαιζα... <laughs> με, δηλαδή όταν παίζαμε στι αλάνες ε, παίζαμε... Ό,τι χτυπούσε χέρι, ήτανε πέναλντι. Ναι, μας ναι. ανατρέπει την απλή άρκη του ποδοσφαίρου. Και δεν μου άρεσε αυτό. Ε, αλλά το μέτρησαν και μετά ήρθε Ταξέ, εμένα, εμένα γενικά δεν μου αρέσει να λένε κανονισμές στο ποδόσφαιρο δηλαδή ε, και επειδή mm. αλλάζουν και λίγο κάθε, κάθε καλοκαίρι ουσιαστικά ε, αυτό νομίζω ότι mm. αναζητώντας το πιο δίκαιο ε, τελικώς μετά δημιουργήσει mm. ερωτηματικά με, για στον φιλικό με το τώρα mm. να ρωτήσω τον mm. αεξί παρέας ναι. Για το χέρι αυτό στη λιβαδιά που απέκρισε ο δικό σα ο Σέντερμπακ που ήταν κουκουρέ για τέτοια φάση και λέγανε: Παι, Παιδιά, δείτε το μουντιάλ να μάθετε κανόνε. <laughs> και, και βγαίνει τώρα. Ή τα χέρι δεν ήταν. Δηλαδή, παιδιά, υπερβολή, α πούμε. Είναι τόσο σύνθετο ποιο ο κανόνα. Ε, εννοώ ότι είναι χέρι, πέναλτι α τελειώνουμε. Γιατί ε, δεν μπορεί για να δει ένα χέρι να έχει ολόκληρο μάνιουαλ που να ξέρει κανόνε σε τέτοιο βάθο και να ερμηνεύει. Θα πούμε σε άλλε ατράπε. Να είναι σε φυσική θέση, να μην είναι σε φυσική θέση. Δηλαδή. Τέξει. Καταλαβαίνω ό, όλα τα καταλαβαίνω. Και, και τους λόγους γιατί έγινε έτσι ο κανονισμό, αλλά τελικά φτάνει σε αυτό. Δηλαδή, σε ένα γύρο ένα κόσμο, τελικά. Ο, να... Όταν απευθύνει, ναι. είναι τόσο λαϊκό το σπορ. Ε, οτιδήποτε είναι τόσο μαζικό, νομίζω ότι η απλότητα των κανονισμών ε, το καθιστά και πιο ελκυστικό. Ε, και για να το παίξει και να το παρακολουθήσει. Και αυτό είναι μια δυσκολία, θεωρώ, που έχουν οι αρχέ του ποδοσφαίρου. Λίγο χάνεται και γίνεται όλο και πιο σύνθετο Δεν ήταν όμως Πολύ γελίο να βλέπω στους αμυντικούς Που πρόθωσαν να μαρκάρουν Με τα χέρια πίσω Που αλλάζει τον τρόπο που κινείσαι Προσπάθησαν να κινηθείς με τα χέρια πίσω Αυτό βέβαια είναι Υπέρ αυτού που κάνετε τα τελευταία χρόνια Η FIFA που θέλει να μπαίνουν περισσότερα γκολ. Όσο δυσκολεύει το αμυντικό. τόσο ναι. ναι. α πούμε, θε ναι. θεωρητικά. Όπω εγώ βρίσκω πολύ γελίο αυτό που κάνουν πλέον όλοι. που βάζουν το, το χέρι εδώ πέρα να μιλήσουν. Για να μην καταλάβουν από τα χέρι. Ε, 99% 100. δεν θα πούνε κάτι δηλαδή. Θα πούνε κάποια βλακή, αλλά Υπάρχει ένα μιμητισμό τρελό. Το κάνει ένα, το παίρνουν όλοι, α πούμε. Ξέρω, ξεκίνησε κάποιο που έβαλε γκολ απέναντι στην πρώην ομάδα του και δεν πανηγύρισε. Και το μάθανε μετά όλοι και είναι όλοι σεβα, σεβαστικοί. Take, και... Εμένα αυτά μ' αρέσουν πάντω. Δηλαδή, απλά είναι πάρα πολύ σκληρό. Και μ' αρέσει και όταν ναι. κάποιο πάει την όρμα και πηγαίνει και πανηγυρίζει. Ναι, γιατί, α πούμε, έχει παράπονα. Τι ροδικάτσε. Α πιάσουμε το κομμάτι, δεν πελέγει, δηλαδή αυτό άρεσε. Είναι και χαρακτήρα συγκεκριμένου. Τώρα επειδή είσαι εκτζή, ένα πράγμα που με έχει σημαδέψει. Με τον Νίκο Μπερόπουλε, ο οποίο ήταν αψαγμένο μου πέφτει στον πηγαίνει στην Nike μας βάζει γκολ μια φορά, δεν το πανηγυρίζει. Μα βάζει γκολ δεύτερη φορά, δεν το πανηγυρίζει. και την τρίτη μας μα έβαλε, ρε φίλε, πανηγύρισέ τώρα. Μα κλείσει στο σπίτι, α πούμε. <laughs> και δεν πανηγυρίζει. Σεβαστικό. <laughs> καλό <laughs> παιδί. <laughs> καλό παιδί. Να το κάνει, ναι. Κάποια στιγμή, τι να το κάνει. Κάτσε αρπικίδι, εμεί. Τώρα που πάτε για το Euro, σκέφτηκα και με αυτά που ότι έχει χτιστεί όλο το γύρο αν ήταν ταινία α πούμε. Με σενάριο να το πάρει η Αγγλία. Δηλαδή είναι αποκλειστή από τη Σλοβακία που βάζει γκολ στο τέλο. Βάζει μετά στα επόμενα δύο παιχνίδια γκολ στο τέλο. Ισοφαρεί στην Ισπανία στο τέλο. Και εκεί που λε επιτέλου, εγώ θα έρθει σπίτι, ε. άντε να πάρει σπίτι, πάει και του βάζει ένα γκολ στο ξεκάφωτο Ισπανία. Δηλαδή κάπω το ποδόσφαιρο ξεπερνάει τη... και τα σενάρια και τι προβλέψει και τα μεταφυσικά που λε. Αν υπήρχε πολύ αυτό το να υπήρχε σενάριο. Ε, Α στο ελληνικό πρωτάθλημα ποιο, ποιο είναι το σενάριο. Ποιο θα ήταν να το πει το ωραίο σενάριο ας πούμε. Αυτό μπορούσα να τώρα Όχι, το ναι, περσινό, ναι, ναι, αυτό ναι, είναι, είναι, είναι τώρα και Το περσινό ας. ήταν όντως πολύ συναμάτο Το περσινό ναι. Φέτο. ναι, δεν έχω ιδέα Φέτος... ναι, Α πάμε περσινό Το, περσινό, το ναι. περσινό ξεπέρασε τις προδοκίες Σε σχέση των Οι ανατροπέ ήταν πάρα πολλέ. Πάρα πολλέ, γιατί είχε ένα ξεκάθαρο φαβορί Που πήγαινε Τρένο για να πάρει Αλλά συνέβησαν τόσες συγκυρίες Που είναι απίστευτο, αδιανόητο Πώ άλλαξες αυτή τη συνθήκη με πιο χαρακτηριστικό παιχνίδι το Πάο Κάικ. να το βάλει του ταινίου αυτό, θα σου πω να τι κάνεις τώρα. Όχι μόνο το Πάο Κάικ. Όχι το Πάο Κάικ. Επειδή μετράν όλοι οι βαθμοί, βάλε το Άικ Pauk του πρώτου γύρου. Το Άικ Pauk του πρώτου γύρου ισοφαρίζεις στα χασομέρια βάλε το Άικ Πάο στα πλευόρφα. Το Πάο Κάικ τη κανονική Ισοφαρίζεις τα χασομέρια Ο ΠΑΟΚ Βάλε το ΑΕΚ Πάουκ το playoff Που ισοφαρίζεις ενώ χάνεις 2-0 Και είναι τελειωμένο Χάνεις 2-0, έχεις τελειώσει είναι η, άλλη, είναι η ομαδάρα που πάει τρένο Και εσύ είσαι πέταρτος Και ισοφαρίζεις από το πθενά ε, Βάλε και το Πάουκ ΑΕΚ που το 1-0 Γίνεται 1-2 μέχρι το 80 Και με έναν απίστευτο Τρελό τρόπο γίνεται 3-2 Και αυτό Αυτό αν το βάλεις μέσα σε σενάριο τ θα σου πει είναι αυτό και ο Πέτρος δηλαδή, ο, ο, ο, ο, ο Κώστας δηλαδή είναι, φτάνει ρε παιδιά δηλαδή, βάλε, βάλε το Άρης δηλαδή, Πάουκ βάλε, βάλε το λεφτό α... παιχνίδι βάλε το Άρης Πάουκ oh. oh. βάζει, oh. Αστυλός, okay. βάζει oh. την κολάρα ο Μωρόν βάζει μετά ο και χάνεις τον 90 τόσο αυτό το βλέπουμε στον ύπνο μας ακόμα είναι ηρανός ο από την πατρίδα του Φαραντή είναι και αυτό, από την πατρίδα του Φαραντή Γιατί. Τη σύνδεση. Ιρανό αν ζαριφέρε. ότι την πατρίδα του Φαραντή Τραγικό πρόσωπο. Περάσαν όλα αυτά μπροστά από τα μάτια του την ώρα που. Εμά να σχολάρι. Εμά να του λαού του, η αρδική, αυτό, η Περσική πόλεμο όλα. Πέρασαν μπροστά σαν φίλμπροστά και το χάσαμε. Εντάξει, το κόμφανο του Ολυμπιακού περσίνα, δηλαδή. σκίζουν τα σενάρια όλοι. Σκίζουν πολλά σενάρια. Δεν υπάρχει γιατί αυτό που συνέβη είναι ότι ήταν κόντρα στη λογική του ποδοσφαίρου. Τελ Means, programmes. Τελείως, τελείως. Να σας πω, σε ρελάν, σε κοινοματογραφική, το προπέρσινο. Που έρχεται ο διαδητής, τον βρίσκονο μεθυσμένο και τα λεπτά. Αυτό είναι το δίκιο. Πού θα είναι ένας στον Αυτό... Μεθύσαν στα αεροπλάνο και κάνανε και φασαρία. Και, και γι' αυτό δεν του άφησαν να διατητεύσουν. Ποιοι ήταν οι Νορβηγοί, ήταν αυτοί. Εντάξει, θυμάμαι. Πόσε πιθανότητε να έχει συμβεί αυτό τώρα λόγω εθνικό. Καταρχήν. Το πιστεύουμε. Λόγω εθνικότητα δεν το πιστεύω. Το πιστεύω. Χωρί όχι αστερότυπο, αλλά. Αυτό είναι να σου πω κάτι. Το κάνανε και πιστικό επειδή ήταν πολλοί. Το πιστεύουμε. Εντάξει, αυτά είναι ελληνικέ ιδιαιτερότητε, που είναι η ελληνική κοιναιριά, που είναι το πρώτο ποδόσφαιρο του πρωτάθλημα του κόσμου. Συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή είναι πραγματικά Πολύ ιδιαίτερη χώρα, πολύ κουφή χώρα, αν είναι αυτό δόκιμο να το πούμε. Το ποδόσφαιρο έτσι δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Δηλαδή και με τα δοκάρια στο περιστέρι. Μετρούσαμε. Όχι, δεν είναι ότι. αυτό το πρωτάθλημα ήταν το πιο κινηματογραφικό. Είναι ότι πιστεύω σε μια χώρα θα το μετράγανε και θα λέγανε α τώρα Εμεί ψάχνουμε και το. Να, πω, σκαλίσουμε πω, πω, για το να σκαλίσουμε και το δικό Η λύση ήταν να σκαλίσουμε τη γραμμή για να έρθει εισα... άλλο. Αν είχα καλή ακούβα. Ναι. Αλλά <σκούβα> η μεζούρα θα το κάνει. Κι αυτό όμω. Έχει μια δόση κατασκοπία. Κατασκοπευτικό φιλμ. Δηλαδή κάποιο είπε στο, στην ΕΚ. Ότι το, το δοκάρι <laughs> είναι <laughs> λάθο κτλ. Πήγανε εκεί πέρα μιλημένοι, το είδανε, έχουν δίκιο αυτοί. Α το μετρήσουμε. Να μην υπάρχει εκεί πέρα λέζερ, να πάει ο άλλο με τη μεζούρα. Πόσο, δηλαδή, είναι, τάξι, πόσο, πόσο είναι, ένα... είναι, ξέρουμε πόσο <laughs> είναι, είναι δύο μέτρη Πόσο είναι, Όχι, δύο μέτρα. Ένα, Πόσο είναι. Όχι, δύο Ωραία. Δύο σαράντα. Και είχε μια απόκληση δύο πόντων. Κάτι λίγο. Δηλαδή το κομμάτι δεν βγαίνει αυτό. <Δερίζει> ναι, όχι, αυτό λέω ότι σίγουρα <στονίτρη> ήταν. Σίγουρα κάποιο το, δεν... το είχε πει. Και Τώρα... το πιο όμορφο που θα φύγαγανε στον τρόμο του είναι να παίξω λέξη τα δύο μίχρημα. Εγώ από το άνω. <στονίτρη> <στονίτρη> <Εγώ, στονίτρη> <ο Βότα, στονίτρη> ναι, Βότα, ναι. Ναι, νομίζω είχε ακουστεί. Δεν ξέρω αν έγινε όλου, αλλά είχε ακουστεί μετά ότι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό όμω που το κάνει πολύ κοιματογραφικό. Δηλαδή, ο σεναλιογράφο που θα πήγε να αναγράψει αυτή την ιστορία. Είναι να βάλει εμπόδια. Ξέρε, να βάλει εμπόδια τα οποία ο ήρω άσπρα πρέπει να ξεπεράσει. Και. Ενώ θα μπορούσε να υπάρχουν ένα ειδικό σύστημα που μετράει, που το έχει ο, κα... ο κάθε άνθρωπο, όπω λέγεται, γαρτή στην οικοδομή, αυτό που μετράει κάθε φιάνγκη. Το λέζερ. Ναι, το λέζερ ναι, αυτό. Ναι. Δεν έχουν. Και φέρνουν μεζούρα. Και εδώ πέρα ακόμα χειρότερα. Όπου υπάρχει, γιατί γιατί μεζούρα ε, δεν, δεν μπορεί να πάει ακριβώ, <laughs> οπότε κλέβει, <laughs> ναι, κάνει, αυτό, δείχνει. Δεν ναι. ναι. μπορούν ναι, να, να το φτιάξουν αλλιώ και πρέπει να σκάψουν. <laughs> δηλαδή, όλο γίνεται βήμα-βήμα ακόμα και η κοινογραφική ιστορία. <laughs> Το αυτό... είναι δύσκολα πάντω άλλη χρονιά να ξεπεράσει αυτή τη χρονιά σε, σε... Και σε τέτοια κατάσταση. Έφτα... Και μετά έρθει το COVID. Και, και... και μετά έρθει ναι. το COVID που καθάρισε ο... μεγάλο μέρος της ομάδας του Παναϊκού, του Ιωάννη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, ήταν πρόπερ. Όλα αυτά ήταν πρόπερ. Όλα, όλα, όλα αυτά, όλα, αυτά, όλα, αυτά είναι ήταν πρόπερ. Και η μεζούρα και ο COVID που, με τον Παναϊκό που έπαιξε με τον Ολυμπιακό, σωστά. Να, το COVID που. Όλα αυτά ήταν πρόπερ. Και μάλιστα το ακόμη είναι ότι. Οι φωνέ λένε έγιρες, ότι σημαίνει αυτό ότι COVID του κολλάει είναι... Κολλάνε οι παίχτε του Παθητικού από το προηγούμενο Ντέρμιν με την ΑΕΤ. Όπου ο Αλμπέιντα αφήνει επίτηδε, ενώ ήξερε ότι έχει COVID, τον αμολάει και τον αφήνει μέσα. Αυτό δεν το πιστεύω. Ποιο να μολάει, Έναν δικό σα παίκτη, δεν ξέρω σε ποιον, τον αφήνει μέσα, ενώ ήξερε ότι είχε COVID και κοβιτιάζει του Παθητικού γιατί ήταν μέσα στη φάση του. Του αγκάλιαζαν, δεν είχε τέτοιε εντολέ. Αυτό δεν το πιστεύω. Να κάποιο εξάρι. Δηλαδή να κάμψει παίχτε που ήταν στον άξονα σε όλου. Για να μπορέσει να διαδώσει. Όσο αποδείτε τι, μετά αυτό πήγε καραντίνα. Αμέσω μετά τον αγώνα πήγε καραντίνα COVID, δεν ξανά έπαιξε αυτό. Αν θα το δούμε στον αγώνα τότε να τρέξουμε στα ιστορικά ντοκουμέντα, θα το βρούμε. Όπω σαν να ακούω τη φωνή του Ιωάννη Γιαβάνα, Μην υποτιμάτε την ομάδα μου. Αλλά τελικώ αυτή η ομάδα νομίζω ότι ήταν το σενάριο ότι έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Μπορούσε ε, να πάρει το πρώτο. Γιατί πρωτάθυμα. είχε κάνει ένα πολύ δυνατό. Καμπάκ. Είχε παίκτη και την προηγούμενη χρονιά. Δεν βγήκαν τα αποτελέσματα. Εκεί ξεκίνησε πολύ δυνατά. Πήγαινε τρένο. Ε, μετά άλλαξε με στη no. χρονιά. No. Τραματήσει no. ο Άιτορ. Ε, το πάλεψε μέχρι τέλου no. και το χασέ. Έτσι. No. Κόβι, Νομίζω να. ότι η διοίκηση του Παναθημαϊκού δεν συγχώρησε ή δεν κατάλαβε. Αν Και γι' αυτό και άλλαξε τον Ιωβάνοβιτ σχεδόν έξι μήνες μετά Την, θυμάστε έλεγε η διοίκης ο Πανταϊκού είχε πει ότι αν έχουμε COVID δεν μπορούμε να κατεβούμε να παίξουμε τον Ολυμπιακό και θα πρέπει να αναβληθεί ναι. υπήρχε και μια πίεση δεν ξέρω λόγω εθνικών ή τι γινόταν μετά να τελειώσει το πρωτάθλημα ε, βγήκε ο Γεβάννης Πρώτης και το πήρε πάνω του δεν ξέρω αν αυτό μην είπε ότι πάνε την ομάδα και λέει εμείς... Όχι, το μην είπε ότι πάνε θα την ομάδα πάμε το, και θα είχε πιο, το είχε πει πιο πριν. <σχελίου> <σχελίου> <σχελίου> είχε, το είχε <σχελίου> πει σε μια πέξανε. συνέντευξη τύπου όταν <σχελίου> μετά από ερώτηση που θεώρησε ανφαίρα από δημοσιογράφο <σχελίου> και το είχε πει τότε. <σχελίου> Αλλά. Ε, Κατέβηκε, και παίξανε και δεν ανταποκριθήκε η ομάδα μέσα Ολυμπιακό γιατί ήταν κουρασμένη λόγω COVID, ήταν ταλαιπωρημένη και... Είναι η στιγμή που στοιχίζει το πρωτάθλημα στον Παναθναϊκό. Εντάξει, βέβαια, για να είμαι δίκαιο, ω Παναθναϊκό, είχαμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε το πρωτάθλημα και στο. Έτανε κάτι. Τώρα λέω στα τελευταία ναι, μέτρα. Ναι, Εντάξει, ναι, σύμφωνα, ναι. Στα τελευταία μιλάμε για μια εκείνη τη χρονιά, η οποία προσωπικά, συγχωρεί που μάχησε αλλά και το λέω, αλλά. Είχα Εντάξει, κάνει ένα τέλειο. Όλοι έχουν μάρκετιν άγνοια. Είχα θαυμάσω έτσι από την εποχή του Μπάγκελ. Ήταν μια χρονιλιά που σα κάθισε η Πρώτη χρονιά γηπέδου. Είχατε μια Αύρα, μια Πρώτη χρονιά Αλμέδα. Λογά Αλμέδα όμω, δηλαδή. Λέω συγκυρίε πολλέ. Όπου α... έρχεται ένα άγνωστο προπονητή ναι. που μάλιστα τον μπαίνετε από το παράθυρο γιατί είστε σχεδόν κλεισμένοι με τον Λουτσέσκο. Σοβαρά. Ναι, ένα σχεδόν κλεισμένοι με τον Λουτσέσκο και... Δεν νομίζω κατά ο, αστι... να κατάφερε να περάσει ο, την πόρτα. Ο Μίλιο του... τον είχε ώρες. πάρει ο Μιλτσανή, το έχει συμφωνήσει. Και στέλνει ο Σαβίδη Κυριάκο Κυριάκο. Αν θυμάμαι καλά, ή τον Κυριάκο ή τον νυν πρόεδρο της ΕΠΟ Στο βουκουρέστι Με επιταγή στα χέρια Λευκή και τη δίνει και του λέει. Δεν μπροστά σου να μύθου λέμε. Σενάρια φτιάχνουμε. Για κινηματογράφο μιλάμε. Οπότε σενάριο Ο Λουτσέσκο φροντίσει ότι θα βγαίνει και θα λέει ότι έχουμε ένα αποτάστημα λιγότερο. Για μένα έχουμε ένα αποτάστημα λιγότερο. Μπρανκ Ο Λουτσέσκο. Για μένα το πειράζει. Ο Δράκουλα είναι τέτοια περίπτωση. Αλλά και τον παίρνει το Λουτσέσκο μέσα από τα χέρια και έτσι πάει και παίρνει τον Αλμπέιδα. Και όχι απλά με τον Αλμπέιδα κάνει καλή πορεία. Ε, σκίζει και ε, να πούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι τόσο ακραίο που πολλοί από αυτούς του παίκτες δεν συνήλυθαν ποτέ ενώ από την ένταση που παίζανε ποτέ δεν συνήλυθαν μετά με τραυματισμού στην άλλη χρονιά πάλι τραυματισμό. Μα αυτό το διαφορά ήταν ότι δεν είχε συνηθίσει εγώ στο δεν είχα συνηθίσει να βλέπω μια ομάδα ελληνική να παίζει με αυτόν τον τρόπο με τέτοιο με τέμπο ναι δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η πίεση ήταν, ήταν λίγο πρωτόγνωρο. Και γι' αυτό την επόμενη χρονιά νομίζω ότι είχε διαβαστεί πολύ πιο καλά. Όλα <laughs> δηλαδή. Ότι, α, παίζει έτσι, αγγλικό. Ωραία, λοιπόν. Θα βρούμε τι να <laughs> Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> ο ο Λουτσέσκο, α πούμε, μέχρι και ταχύ που έπαιρνε που είπαμε, τη επόμενη χρονιά τη Περσινή, το προπέρσινο κομμάτι, δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Έχανε συνέχεια. Γενικά ο Λουσέσκο χάνει από δύο προπονητέ. Το ανέτρεψε τώρα με το Περσινέ πρωτάθλημα. Ο ένα είναι ο Αλμέδα και ο άλλο είναι ο Madius, ναι. Δεν του πάει καθόλου τον στυλ. Έχει πολύ κακή παράδοση με αυτού του δύο. Περίεργο. Εντάξει, εγώ αυτά με τι παραδόσει δεν τα πίστευα yeah. γενικώ όσον αφορά τι ομάδε. Αλλά με του προπονητέ έχω αρχίσει και τα πιστεύω. Έχω ναι, γιατί αρχίσει. είναι θέμα, θέμα δουλειά. Δίνουμε... Κάποιο ναι. ναι, δεν πάει, κάποιο δεν πάει. ακριβώ. Γιατί πλέον και με τι πολλέ αλλαγέ στο, στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι έχει γίνει περισσότερο το παιχνίδι του προπονητή. Σωστά. Δηλαδή όταν είχε. σω μια αντεκάδα με δύο, δύο αλλαγέ και Πώ θα αποδώσουν ναι. οι εκπαιδευτικοί. Δεν μπορούσε να παρέμβει να, να ναι. ναι. πολύ. Τώρα, αν ναι. σκεφτεί ότι έχει αλλαγέ, έχει δυνατότητα να αλλάξει. Οι παίκτε παίζουν σε περισσότερε θέσει. Να αλλάξει σχηματισμό κτλ. Το προτιμάμε λοιπόν, αυτό. Ε, Τι περισσότερε αλλαγέ μα έπρεπε να κληρονομιά από το COVID αυτό. Και δεν το άλλαξε γιατί ήταν ένα άλλο perspective. Αλλά ναι. άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ναι, Έγινε ναι, πιο ναι. επιδραστικό το τεχνικό τίμου Και δύο coach. Κοίτα ξαναδείς, mm -hmm. Εμέ, εμένα μ' άρεσε το, mm. το, το παλιό το σφαιρό. Δηλαδή ε, ε, ε, έχω παρακολουθήσει και το debate που είχε γίνει στην Αγγλία Όταν μπήκε η μία αλλαγή Ότι όχι ξέρω εγώ πρέπει να παίζει δεν θυμάμαι ποτέ μπήκε η πρώτη αλλαγή, αλλά οι Άγγλοι. Ε, Ενώ ήταν πριν τον το πόλεμο. Όχι, όχι, όχι. Είναι. Νομίζω είχαν μία και απλά πήγαν στι περισσότερε. Να ναι, πάμε. αλλά νομίζω ότι και η μία όταν μπήκε υπήρχαν. Mm. Ε, okay. πώ το λένε. μεγάλα άνθρωποι πέ, στην, mm, mm. στην Αγγλία που λέγαν όχι, ότι πρέπει η ομάδα να παίζει ακόμα και με δέκα. Mm. Αυτό είναι το παιχνίδι. Mm. Για, και είναι αυτό νομίζω στη φιλοσοφία το ποδόσφαιρο ένα παιχνίδι λαθών. Όταν είναι παιχνίδι λαθών, πρέπει όλο αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Και να μείνει με παίχτη λιγότερο. Και να ε, χρειαστεί να αλλάξει, να, να, να προσαρμόσει τα λοιπόν Επειδή ο στο αντιπάλου. Δεν αυξάνει όλο αυτό το συνέστημα που λέγαμε πριν. Οι δυνατότητε για περισσότερε αλλαγέ. Όχι λιγότερε. Πώ θα ήταν πιο κοιμητό Θέμα ταύτιση. Όχι. Θα μείνουμε με δέκα παίχτε. Θα, θα πει ο δημοτοφύλακα, θα βγει ο παίχτη με τα γάδια. Δηλαδή έφτιαχνε πράγματα τα οποία είχαν ένα πιο ρομαντισμό. Ναι, νομίζω. σω επειδή έπαιξε, πρόλαβε λίγο τι αλάνε από του ναι, τελευταίου. Ναι, ναι, ναι. τι, πρόλαβε. σω γι' αυτό. Ενώ είσαι λίγο πιο ρομαντικό. Εγώ λέω ότι είναι σαφέστατα πιο. γίνεται πιο δημοφιλέ το ποδόσφαιρο με, τους... με τι πέντε αλλαγέ. Ε, γίνεται... ε, έχει... η δυνατότητα τη παρέμβαση. Δημιουργεί διαφορετικά δι, δι, διαφορετικά μομέντου μέσα στο παιχνίδι. να μα πω κάτι ερετικό. Εγώ, εντάξει, ο COVID ήταν εφορμή, αλλά γενικά νομίζω ότι ο, για να πω το κλεσί ο ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, είναι τα πολλά παιχνίδια. Και, Αυτό είναι, και τ, τ, τα πολλά γλώσει. παιχνίδια μέσα σε ζωών ε, δεν κάνουν καλό στο φόβε. Mm. Δεν κάνουν καλό του παίκτη, Δηλαδή, θα προτιμούσαν να είναι λιγότερα τα παιχνίδια παρότι είναι η εύκολη λύση όταν έχεις συνδρομητικό στο σπίτι, ειδικά τώρα από φέτος ας πούμε κάθε μέρα κάτι έχει που να, μπορείς ζυστά. να δεις ας πούμε και τα λοιπά. Δεν θα το έχεις και αυτό όμως νομίζω ότι χαλάει λίγο το μύθο του ποδοσφαίρου του ποδοσφαίρου όλοι λέτε από τα πολλά παιχνίδια που αυτό, αυτή είναι η αιτία που έχει φέρει την ανάγκη για περισσότερους ε, παίχτες ε, που ουσιαστικά βλέπεις σε αγγλικές ομάδες, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όχι, έχει δύο δεκάδες Ακόμα και στι ελληνικέ ομάδε. Αν δει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό, τον Παναγικό τον Μπάουκ. Την ΑΕΚ δεν προλάβα να τη δούμε μέσα κάτι τέτοιο. Αλλά τέλο πάντων, αν δει τι ομάδε τώρα που είναι στην Ευρώπη. Είναι του χρόνου. Δεν χάθηκε ο κόσμο. Δημιουργείς δύο διαφορετικέ ομάδε. Η βάση των επιλογών της Ευρώπης με τις επιλογές είναι διακριτές πια τουλάχιστον σε, πο, σε, σε πολλούς παίκτες είναι διακριτές από τη λίστα ούτως ή άλλως ε, την ευρωπαϊκή ναι. που μπορεί να είναι διαφορετικούς, διαφορετικό από το ρώσταρ Τις, ε, τα όρια που έχει στους Έλληνε που μπορούν ε, Θέλει ένα αριθμό Και πάντως όταν υπάρχουν ξένο... κάθε ομάδα Οι πολλές αλλαγές εντάξει, δίνουν την Σε όλους του παίχτες να νιώθουν ότι συμμετέχουν δηλαδή, Εμένα μου αρέσει να, αυτό, αυτό λέω να, ότι να μην νιώθουν αποξενωμένοι ναι. Ότι θα παίζουν μια, μια, μια, μια φορά το μήνα, Σωστά. Οπότε παράγει περισσότερους ενεργούς ποδοσφαιριστές Η ταχύτητα όμως καίει Πιο εύκολα και πιο γρήγορα Γι' αυτό έχεις έναν τύπου Πώ λένε Μάρσα, Marshall... Μάρσιάλ. εγώ λίγο το πολεβόνο, <σχερνά> φορά, α, Το Μάρσιαλ, Μάρσιαλ νομίζω. Το λίγο Ή έχει έναν. Uh, τον ΤΕΤΕ ακόμη ακόμη, που έχετε εσύ ή ο Μπακαλιόκο που ήρθε σε εμά τεράστιοι που αν ήταν στι πιο εποχέ. Τον 10-10 με δύο 11 -11 με 2 ή με αλλαγέ ακόμη θα ήταν σε μεγάλε ομάδε. Ή να, να ξαναφτιάξουν την καριέρα του. ή να. Όχι να, να, ναι. να ξαναφτιάξουν τελευταία. Τα... <σοπό> <να, δελειώσουν> <σοπό> για <δελειά> <σοπό> ή, ή, ή, ή για τα τελευταία ένσημα. <σοπό> ναι. Ή, για κάποια... ναι, τελευταία να ναι, ναι. Να κάνουν κούρση με αυτοκίνητο, να κάνουν. Οτι είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ για ταινίε. Ξαναπάω πίσω το παίρνοντα. Ναι. Η τελευταία. Γενικά να πω σε αυτό που έλεγε ο Κώστα ότι δεν έχουμε πολλά πετυχημένα παραδείγματα. Προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Παραδείγματα άλλων σπορ που είχαν μια, ένα, μια πετυχημένη σύζευξη με... Οι Αμερικάνοι έχουν κάνει φοβέρε και για... Που να είναι για, δημο, για, δημοφιλές... Για baseball, για το στυμμένο πρωτάθλημα, δεν έχουν κάνει... Για, δημοφιλή, για δημοφιλία δική να. μας... Να, όχι για... Ε, ε, ε, ενώ, τα, ενώ, εκεί δεν θα και έξω από τα εκεί να καταλήξω ότι και αυτό και το Major League που, ήταν, που έκανε και τρει ταινίε, ας πούμε νομίζω ότι ο Έλληνες δεν, να δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε Άρα δηλαδή, σε μας δεν μίλησε. Κάτι καταλαβαίνουμε ε, και έχει και ωραία stories ας πούμε έξω από το παιχνίδι mm. αλλά το παιχνίδι νομίζω δεν, δεν μπορούμε να, τα, να, να, να ταυτιστούμε. Στα... Με, με, από τις μεγάλες από, όταν ήταν οι μεγάλες streaming platforms ε, ποδόσφαιρο μάλλον υπήρχε μια στροφή στο να ε, ε, δημιουργηθούν ταινίε. Που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Ναι. Μπορούμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια ήταν και μια τάση να κάνουμε την, μια ταινία γύρω από τον Beckham ή άλλους στάρ, ναι, ναι. να βάλουμε στάρ να παίξουν να παντρέψουμε ε, αυτά ήταν κάποια πετυχημένα παραδείγματα αυτό όμως που με συγκλώνησε στο αποτέλεσμα που είναι έτσι λίγο πιο ποιοτική και κουλτουριάρικη ε, ταινία είναι μια ταινία που το είδα επίση σε πλατφόρμα streaming, ε, δεν θυμάμαι τον τίτλο τους ξέρω, είμαι, είμαι σχεδόν σίγουρος μαζί, είχαμε αλλάξει αυτή την πληροφορία του πως γεννήθηκε το ποδόσφαιρο στην Αγγλία μπαίρμηχα μα δεν κάνω λάθο. Ε, σε ένα πανεπιστήμιο Εντά. που είναι η, η άρχουσα τάξη που είναι σπορδικό της και προσκαλούν και ανθρώπους από τη λαϊκή τάξη και αυτή, δηλαδή, τη εργατική εντάξει. Ναι. Και αυτό, αυτό, αυτό το πάντρεμα είναι η πρώτη φορά που φέρνει κοντά δύο κόσμου που δεν συναντιόντουσαν πουθενά Και μέσα και με μια διαδικασία έτσι τη παλιά, του fair play τη mm -hmm. αγλική σχολή. Ε, και αυτό είναι και η σπίδα που γίνεται τόσο δημοφιλές και αγίζει, γιατί αγγίζει πολλέ μάδε. Μέχρι τότε η ασχολία των σπόρτων ήταν κυρίω. Των πολύ εύπορων πλουσίων ανθρώπων. Ανθρώπων των κολεγίων των πανεπιστημίων, ναι. των καλών πανεπιστημίων. Ε, οπότε βάζουν μέσα και ανθρώπου τη εργατική τάξη και αυτό απογειώνεται. Εξαιρετική ταινία, αν θυμηθείτε τον τίτλο, αξίζει να τη δείτε. Επειδή είπα πριν για ποια με ρώτηση, ποια ταινία μου έχετε πρώτα στο μυαλό και πάτε τη με μεγάλη στον 11. Ε, Εκείνο που είναι σίγουρα η αγαπημένη μου ποδοσφαιρική σκηνή από ταινία είναι μια ταινία η οποία έχει τελείω άλλο θέμα γενικά. Είναι μια ταινία του 2009 αργεντίνη και ούτω εξαιρετική και να τη δει ο θέλει. Το μυστικό στα μάτια τη λέγεται. Που είχε πάρει και Όσκα και Εποχή. 2009. Η οποία έχει ένα πεντάλεπτο. μια πεντάλεπτη σκηνή γυρισμένη μέσα σε γήπεδο αργεντίνικου που γίνεται ο Χαμό ο ίδιο. Μποκο. Ναι, ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ είχα σημειώσει ότι για τη σκηνή αυτή υπήρχαν δύο χρόνια προετοιμασίας και σχεδιασμού, τρεις μέρες γυρισμάτων, εννιά μήνες μοντά και 200 κομπάρσι αλθινή οπαδί. Και φυσικά ότι είναι Αργεντίνη αυτή και Ξέρω γιατί η ομάδα ήταν η Ρασίνγκα, κατάλαβα. Νομίζω, ναι. Yeah, α, α, ναι, α, ναι α, α, αυτή η σκηνή ναι. υπάρχει στο YouTube για να απαντήσετε στο Και είναι και καθοριστική για την εξέλιξη τη ταινία. Δεν είναι κάτι γενικά, είναι μια πολύ καλή σκηνή. Το έχω δει α, μπήκαιρ. και μπήκαιρ, ευχαριστώ τον Κούστο που το θύμισε γιατί δεν το είχα ξεχάσει. Και η ταινία είναι εξαιρετική για μένα από τι αγνοούμενε. Από αυτή και μετά άρχισαν να ψάχνω τι Αργεντίνοι και Ισπανόφωνε γενικά. Ε, α πούμε, αλλά και το. Και το και... Αυτό δεν το ήξερα τεχνικά, α πούμε, ότι ήταν τόσο δύσκολο να γίνει. Ήταν εξαιρετικά. ω θεατή, α πούμε. Και είναι μόνο ε... είναι που θυμάμαι και... που αποδίδει την τριλάδα του γκολ. Μπαίνει το γκολ και. μεσύεται. Ξέρετε, δεν δηλαδή, oh, ναι, γίνεται. Oh, oh, oh, oh, oh. ναι. Ξέρετε, που είναι πολύ ωραίο σε αυτή τη ταινία. για αυτή που μιλάμε για τη σχέση του συναισθήματο και του κινηματογράφου και, και του ποδοσφαίρου. Για ποιο. το γεγονό ότι είναι. Ε, ο Παδός mm. Τιρασίνγκ είναι ο λόγος που καταφέρνουν και το ανακαλύπτουν <Καινάς> <Καινάς> <Καινάς> με τα γράμματα που βρίσκουν ότι γράφει τη Ρασίνγκ με ποιες συνεχώς με παίκτες στη Ρασίνγκ και πηγαίνει ο, ο Detective στο, σε, ένα, σε ένα μπαρ και βρίσκεται ένα Παδό και του λέει γιατί το, όλα μπορεί να τα αλλάξει έκδοσα <Καινάς> <Καινάς> <από> το πάθος ναι ναι ναι και, το δεν και, αλλάζει. και ο, ο, ο Ένεσα τους δύο, ένα από του δύο τεντέ που είναι αλκοολικό σπλή. δεν είναι απλά η ασχολία του. Είναι πασιόνευ. <laughs> έτσι, πώ το λέει, το και, είναι, έκομαι, ναι. και αυτό οδηγεί τελικά στη, στη, σύλληψή. στη σύλληψή του. Ναι. Κόντρα σε αυτό που είπε ο Κώστα, η, η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή στο απόγειο τη εποχή φίλμ και ε, των άλλων μεγάλων παραγωγών. Χρησιμοποιεί πολύ το ποδόσφαιρο στις ταινίε της. Ή τέλος πάντων, εμείς έχουμε δει πολύ, αρκετά. Συμπληρωματικά, κυρίως σε κομμωδίες. Δηλαδή στιλειοφόρο, μόνο, παιχνίδια. είναι και η Στέλλα. Είναι και η Στέλλα. Είναι... Το χρησιμοποιεί ας το ποδόσφαιρο το... Α το... Το ας... πούμε και κάτι για τον Ολυμπιακό, γιατί <laughs> δεν έχουμε <laughs> Ολυμπιακό. Στο... Μα, <laughs> στο ε... <panel>. Νομίζω <laughs> ότι στο Καραϊσκάκη ήταν <laughs> τα περισσότερα που θυμάμαι. Και στη Λεωφόρο, ίσω σε ταινίε. Στην δεν ξέρω αν είχαν γυρίσει. Νομίζω στη Λεωφόρο είναι η σκηνή με την Βλαχοπούλου, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος Ναι. Το... Να. Έχει... <laughs> στη Φιλανδία δεν είναι το Φανέλα με το νούμερο 9 το πέναλτι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, που έχει, που έχει γυριστεί σε ημίχρονο... Νομίζω, είμαι, νομίζω, σχεδόν, σίγουρος. Σίγουρος. <laughs> είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι η ναι. Φιλαδέλφια. Και εγώ νομίζω ότι είναι στη Φιλαδέλφια και έχει πει ο Τζόρτζοκλου ότι ο Τζόρτζοκλου δεν έπαιζε μπάλα, ήταν mm. αδαΐς. Οπότε άμπαλος, να χτυ... άμπαλος, άμπαλος, άμπαλος, άμπαλος και είπε να χτυπήσει το πέναλτι και το πρώτο που χτυπάει βγάζει άου και τρώει γιούχα <laughs> <laughs> <laughs> ε, εντάξει δεν ξέρει μπάλα αλλά το έχουν πει πρέπει να το κάνει έχει δει και το κάνει ε, τη δέστηρη φορά το βάζει. Βάσιλ το πανηγύρισα και εγώ όλοι πραγματικά <laughs> <laughs> αλλά νομίζω ότι είχε γυριστεί σε παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος ε, στο ημίχρονο Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν έχει δυνατότητα να βάλει ε, το σκομπάρ σου, α πούμε. Α το δείξουμε, δηλαδή. Νομίζω, ναι, αυτό αν, αν θυμόμαι καλά, πρέπει να το, το, το ε, ψάξουμε πιθανό σε επόμενο. Αλλιώ τι, έπρεπε να στήσει, τι ναι, να αλλά, στήσει. Είχε ο α πούμε, 15 λεπτά για να το έχει δείξει τη σκηνή. Ε, Προφανώ. Ναι, ναι, ναι. ήταν πολύ πιεσμένο. Τι. Okay. Ναι. Προφανώ. Ήταν πολύ πιεσμένο. Ε, όπως ξέρει, ο, ο, ο, ο, ο ελληνικό κινηματογράφο, όταν έφυγε από τι χριστιανέ εποχέ, ξέρει πολύ καλά ότι έπρεπε να. Ή παινία τέχνη κατεργάζεται. Έστω να βρει εκεί που στο, δεν Και στο λούφα και παραλλαγή έχει πολύ πλέον που χάνει τον εκεί, γκόνι. <σταλικά> α, ναι, ναι, ναι. ναι και εκεί <σταλικά> είναι τρομερό στοιχείο. Και τους και βάζει λοιπόν, και ξαναγυρίζει ναι, ναι, για τη ναι, διαφήμιση τη Μαϊμού. Πολύ ωραία. Διαφήμιση, γκριν διαφήμιση. Να. Πληρώνω. Και άτομα με εποχές πρωτοποριακές για το γενική παρουσιάζει ας πούμε. Ωραία εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα κάτι, εκτός αν, αν έχεις πάλι... Όχι, ρωτώ. Εμένα δω, δω, δω, η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι από τη στιγμή που θεωρούμε ότι δεν έχει ο κινηματογράφος αξιοποιήσει το θέμα ποδόσφαιρο. Για λόγους, ας πούμε, του οποίου είπαμε. Από, α πούμε, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Για πιστεύετε ότι θα ήταν έτσι, ένα ωραίο story που θα έπρεπε να γίνει, που θα μπορούσε να γίνει καλή ταινία. Εγώ, α πούμε, επειδή έτσι το σχέστηκα, ρίχνω και είναι και επίκαιρο, ε, πιθανόν να ήταν η ιστορία του τότε το, το σκυλέτσι. Επειδή α, ακριβώς έχει. ήταν Με εκείνο το από... μουντιάλ που ήταν η απόλυτη δόξα του και μετά δεν έκανε πολλά πράγματα ποδοσφαιρικά και ένα ωραίο στόρι, ένα παιδί από τη Σικελία... Που δεν, ξέ, δεν είναι ο στάρ τη ομάδα και μπαίνει αλλαγή και βάζει γκολ και βγαίνει δικό του Αλλά όχι και το απόλυτο. Δηλαδή δεν παίρνουν και το μουντιάλ, α πούμε, ώστε, να, ε, ώστε μετά να, να μετριαστεί κάπω η δόξα του, γιατί θα πήγαινε σε όλου. Μένει αυτό, είναι το μουντιάλ το του τότε, το, το, το, α πούμε. Ε, δεν ξέρω. Τι, τι... Έφυγε και πρόσφατα. Έφυγε πρόσφατα, έφυγε ε, τώρα πριν ναι. λίγε μέρε. Ε, να πω κάτι. Επειδή ανέφερε αυτό το, το σκηνικό. Και επειδή είμαι ρομαντικό, ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Ε... Κι έτσι ταινίε έχω, είναι, έχει, να... έχουν, μεγάλο ρομαντισμό. Χωρί να είμαι κριτικό τώρα. Ήμουν 9, <συσχε> ταινίες, ναι. ήμουν 9 χρονών. Ήμουν 9 χρονών. Και έπαιζα. Μόνο μία μπάλα. μία <συσχε> <Κλωτσοσόσα συσχε> μπάλα, έτσι. <συσχε> και ήμουν Γερμανία. Έλεγα από Ματέου. Μπρέμε που <συσ> επίση έφυγε νωρί. Και δεν θυμάμαι πολλά από τα επόμενα. Όλα τα από τα παγκόσμια κύπλα. Αλλά παίχτες σαν το σκυλάτσι, ε, σαν να σε γυρίζουν πίσω σε μια άλλη mm, ηλικία. Mm, δηλαδή, mm, σαν... mm. Έχεις μια άλλη σύνδεση. Mm, μαζί του, mm, δηλαδή, mm, Πολύ σαν mm. αισθηματική. Δηλαδή, όταν mm. πέθανε ο σκυλάτσι, δηλαδή, δεν ήταν απλά πέθανες που το ζητήσεις. Mm. Πέθανε ο σκυλάτσι. Ρε. Ο αντιήρω, ο τύπος που ήρθε και έβαλε έξι γκολ και μετά έβαλε μόλις ένα κόμμα σε όλη την καριέρα του. Δηλαδή, τέτοιες δηλαδή, Δεν ξέρω κατά πόσο... Μπορεί να φτιαχτούν πια στο ποδοσφαιρικό. Σε κάποιο βαθμό και ο Παύλο Ρώση τέτοια περίπτωση δηλαδή, ναι, το ήταν. Δηλαδή. Ναι, μεγάλο. Μεγάλο Στάρο όμω. Αυτό κατάφερε, γίνει μεγάλο Στάρο. Όχι. Τώρα, το θυμόμαστε γι' αυτό πάντω. Το 82 έβαλε σε δύο εβδομάδε μέσα. Όταν έκανα τον ε, αθλητικό γράφο για μια χρονιά στη ζωή μου που έκανε ρεπορτάζ μπασκέτ θυμάμαι να μου λένε οι ποδοσφαιρικοί εσείς μπασκετικοί νομίζετε ότι όποιος δεν παίζει μουντιάλ έχει σταματήσει να παίζει mm. και πλέον mm. το πιάνω τον εαυτό μου τώρα πούμε, που δεν παρακολουθώ καθ' όλη τη διάρκεια πούμε, ότι όταν βλέπω ξέρω, ε, κάποιον σε μουντιάλ και μετά δεν, τον, ε, δεν ακούω πούμε, νέα του νομίζω ότι έχει σταματήσει, ενώ ο άνθρωπος μά, να παίζει ας πούμε, να σκοράρει να, να κάνει καριέρα κτλ. αλλά ε, ε, ε, εμείς θυμόμαστε τα τα, τα μπουδιά, νομίζω μπουδιά. ναι είναι... είναι και τα καλοκαίρια, είναι, αυτό, και αυτό και αυτό. είναι, είναι πολύ ισχυρο μαγνήτης με τόσου αγώνες δεν ξέρω πόσο θα παραμείνει αλλά ο πατέρα πήγε πήρε τηλεόραση ναι. εσύ θυμάσαι παίκτες και καταστάσεις που, που, που, που έφυγε ένα και γύρισε στην εποχή ναι. εκεί, ο Κώστας Αντίστοιχα, ε, ήταν σημείο αναφορά τη νιώτη και των καλοκαιριών μα. Πολύ ωραία. Ναι, ωραία σύνδεση και τα δύο. Και πιτσιρικαρία. Δεν είχε και θέλει χειμώ... να μην σε αφήσουν, να δηλαδή στο, το χειμώνα μπορεί τέλει. να λέει. Έχει διάγονε Μαγλικά, τώρα με βλέπει ποδόσφαιρα. Το καλοκαίρι, τι. Ε, ναι, είσαι είσαι ελεύθερο, βλέπει. Έχει ελευθερία. Ναι, ναι. δηλαδή, ναι. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Έχει το ρομαντισμό τη παλιά Ελλάδα. Τώρα η τεχνολογία να το έχει αλλάξει, να το έχει. Να είναι αλλιώ τα πράγματα. Είναι πιο, πιο, πιο εύκολα μπορεί να έχει περιεχόμενο σπίτι στο κινητό σου σε μια οθόνη. Α, α, α, σίγουρα ναι. Τότε ήταν αναγκαστικά τηλεοράσει. Τηλεόραση στη τη βεράντα. Στη βεράντα στη... να ακούσει τον να είναι <σχολοί> να ανέβουν ο γείτονα που δεν είχε έγχρωμη που δεν είχε καθόλου ή συγγενεί να μαζευτούν. Τα κασκορσέ. Τώρα με, είναι πιο δύσκολο να γίνει event. Τώρα που το λε, θυμήθηκα του απώντε του γραμματικού. Οι Ξεκινάνε με το 87 και τελειώνουμε με το 1996 στην εθνική που. Εντάξει, δεν ήτανε... 1994. Που... Ε, ε, ε, ε, ε, Μουντιάλ. Ναι, το 1994. Αλκέτα Πανάγουλια. Αν έχεις σκεφτικές πρώτος. Α, ποιο, α, σημείο ποιο, ποιο, ποιο σημείο θα, προσφέρου... θα μπορούσε να γίνει... Ποιο σενάριο θα μπορούσε να γίνει κινηματογραφική τα νέα. Α, ε, εντάξει, νομίζω ότι με έναν τρόπο μεγαλύτερα έκπρος του ποδοσφαίρου παραμένει το γύρω του 2004. Δηλαδή... Αντικειμενικά νομίζω να το δει κανείς, δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκπληξη από αυτή. Και okay, επειδή είχα βρεθεί στο νομιτελικό είχα πάει στο τίγμα στον Τραγκάο. Εντάξει, για μένα είναι πραγματικά στιγμή βγαίνεις από τον εαυτό σου. Δηλαδή, στιγμή του goal, ναι. αν έχω βγει μια φορά από τον εαυτό, μετά είναι αυτή. βγήκα mm. δηλαδή ήμουν ακάμπα λουάσουμε για... για λίγο. Γύρισε, ποτέ? Δυστυχώ, δυστυχώ. Έχει. Δεν ξαναβγεί. Α το τραγάω. Α μα πει και θα έρθουμε εδώ. Νομίζω ότι η σκηνή που θα επέλεγα, μάλλον, το κλάιμαξ που θα φτάνει σε ένα κλάιμαξ και θα επέλεγα, έχει χρησιμοποιηθεί Και είναι από το ντοκιμαντέρ Μαραντόνα. Το καλό, όπω λέω. Όχι του φίλου μου Κουστολίτσα. Το καλό. Του δεύτερου να τον τώρα, του ε, όλο το story δηλαδή, αν το πα στην αρχή, δύο χώρε που έχουν βρεθεί mm -hmm. σε πόλεμο, που η μία έχει κερδίσει την άλλη, Τελειωμένα, όχι και η, παλίες, η και ισχυρή, η, η, άλλη φτωχή, φτωχή, η άλλη και φτωχή, η άλλη είναι φτωχή. Και ο φτωχοδιάβολο καταφέρνει ναι. και το παίρνει. Ο φτωχοδιάβολο ναι. δεν πέραν, καταφέρνει να το πάρει μόνο. Δηλαδή, και το παίρνει από την αρχή. ταινία: έχει δημιουργηθεί όλη ένταση εκεί πέρα, τι θα γίνει και ξεσπάσει μια. Και ξεσπάει αυτή η ταινία, το σενάριο, με το διάβολο να βάζει γκολ με το χέρι. Δηλαδή, πάρτε τα. Και εκεί που λέει το πάρτε με το χέρι, μετά πάει και βάζει το άλλο γκολ. Και λες, αυτό... Ναι, δεν μπορείς να ναι. ναι, ναι, ναι. Ξέσαι, ναι, σενάριακά. Δεν γίνεται στο ίδιο παιχνίδι, με αυτή την ομάδα, λίγα χρόνια μετά να γίνεται όλο αυτό το σκηνικό. Ναι, ναι. Δεν ξέρετε, πάνω σκεφτό κάτι άλλο, τόσο από αυτό. Και το χρησιμοποιήσε εξαιρετικά ο τέτοιος. Ο... Πάλι ξανά όνομά το του. Στο Μαραντώνα το δοκιμένται. Εσύ. Εγώ είπα εδώ η ιστορία του σκυλάτσι είναι. Α, του σκυλάτσι. Ναι, είναι εσύ, είναι εσύ. η πρώτη που σκέφτηκα και έδωσα εφορμή ε, και, για την, ε, και για την ερώτηση. Αλλά εντάξει και, και εννοείται τώρα και το απλά σκέφτηκα διεθνώ. Και εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερη εκπληξη όλα την αποχώρηση ήταν το το Euro το, το, το του 2004 και, εντάξει, και εκεί η ασύλληπτη ιστορία ο το Ρε Χάγγελ, το Παλίδης, ε, όλο το... ελληνο ναι, που και... έρχεται εδώ στην Ελλάδα τον φέρνει ο Ρε Χάγγελ νομίζω τον έφερε. Ο Ρε Χάγγελ τον έφερε. Δεν είναι, δεν είναι στα ποδόσφαιρα. Για, πραγμα... ως διερμηνέας ήταν το. Ναι, βασικό, αλλά δεν είναι στα ποδόσφαιρα. Δεν το είχαμε ακούσει. Κάποιοι καλέφαντε για τον, κάπου... τον Παναγούλια, αυτό δεν είναι προπονητή, είναι διερμηνέας του Μπίγκαμ και τον κάνατε προπονητή. <laughs> <laughs> Εγώ θα έκανα ένα ποτ πουρί που ε, ε, ίσω να ήταν. Ε, θα ήταν συνδεμένο κυρίω με το παδική κουλτούρα και όχι το αποτέλεσμα. Ε, από τρελές ιστορίες που έχω βιώσει ε, με την ομάδα μου ε, ε, κυρίως εκδρομές ναι. ε, μια από τις ε, πιο αστείες όπου έτυχε μετά το, το, την χρονιά του πρωταθλήματος να το διαβάλω σε ένα blog που το έβγαλε ο, ε, γιατί ήταν στο λεωφορείο Πώς το λένε το ψηλό αυτό που είναι στο Αμάνο, ο ψηλός ο... Ε, Σερβετάς. ο, Σερβετάς. ο Σερβετάς, Γιάννη Σερβετάς. Ναι, ναι, το έγραφε σε ένα μπλοκ και ήταν η δική μου ιστορία. Όταν είμαι πιτσιρίκος, 14-15 χρόνων, ήταν πολύ συγκινητικό να το διαβάσω από ένα τρίτο. Είναι τα πρώτα χρόνια τώρα ε, που ταξιδεύω, ίσως να 16, αλλά τέλος πάντων είμαι γυμνασίωπες. Ε, ε, Έφηβο και έχω σχετικό βαθμό ελευθερία για να ταξιδέψω με τη θύρα, Τέσσερα, την ομάδα μου, ποδόσφαιρο κλπ. Είχα και ένα βαθμό ελευθερία και εμπιστοσύνη από το σπίτι, οπότε πήγαινα εκδρομέ. Μια από τι φοβερές εκδρομές είναι στη Λιβαδιά, όπου αφού χάνουμε και αφού τελειώνουμε, ε, αρχίζουν και μα πετάνε πέτρε, μα πάνε ατζάμι. Γίνεται και είμαι στο λεωφορείο που είναι ο αρχηγός ο Μάκης, ο Μανάβη, καλύπτω όρο συγχρημένο είναι σημείο αναφορά όπου είναι και έξω φρενών και επειδή φάγαμε πέτρες και ε, ε, από το αποτέλεσμα είχαμε έναν ολαδό αν θυμάμαι καλά ο Φρίγκελ, Φρίγκελ ο Φρίγκελ νομίζω ένας ολαδός, σίγουρα ήταν ολαδός που έμενε στο πανόραμα της Ανανοίκης και ο μάικς έξω φρενών παίρνει το μικρόφωνο και αρχίζει να λέει ε, οδηγέ, όταν φτάσουμε θα πας κατευθείαν πανόραμα δεν θα ματάμε πουθενά, θα πάμε στο σπίτι αυτού νου, του προπονητή και μόλι πάμε <Κι> θα του χτυπήσω το κουδούνι, θα κατεβούμε δύο-τρει έλεγε ποιοι θα κατεβούμε και θα κατέβει κάτω και θα του πιάσω εγώ από το πέτο, από εδώ θα τον πιάσω, πιάνε ένα <Κι> και θα του πω και αρχίζει να του λέει ο Μάκης <Κι> τα δικά του και μπαίνει ένα πρωτοπαλίκαρο και του λέει «Ε Μάκη, πως θα τα πει όλα αυτά, αφού δεν ξέρει εκκλέσικα» «Παγωμάρα ο Μάκης, παγωμάρα στο λ «Λέει ο Μάκης, ρε ξέρει κανείς εγκλαιζικά» «Ε, κανείς, για να κύρισε το προηγούμενο podcast» «Κανείς, τίποτα, οπότε σηκώνω εγώ το χέρι λα έχω «Ε, ο μικρός ρε» Ήμουλά, ο πιο μικρό εκεί πέρα, με φέρνουν πάνω μου λα λα ανεβάζει το λεφορείο μου από κάτω, τώρα εγώ πιο μικρός και σχετικά ψαρωμένο. Μου αρχίζει. Λοιπόν, εγώ θα λέω και εσύ θα μεταφράζεις τα εγκλέζικα. Βλέπει και ήξερε κανείς. Ναι. <laughs> και ξεκινάει. Με πινελίκια μέσα. <laughs> <laughs> <Και> να μεταφράσει ένα. Κυρίω αυτό δεν ξέρει ο Εντάξει, μικρό δεν μου δεν ναι, ναι, φαντάσει ναι, ναι. και τίποτα ε, ε, ελληνικά πολύ ψαγμένα, ναι. έτσι. Δηλαδή, δεν πολύ basic αυτά που ούτε ή άλλο έλεγε, αλλά είχε πολύ πλάκα και μου είναι σε συγχρονισμό. Μόλι θα το πιθανώ του λέω αυτό. Τι θα μπει εσύ να κάναμε πρόβα από κάτω χειροκροτήματα <laughs> ιστορία. Τελικά στο σπίτι του Φρίγκελ δεν πήγαμε γιατί φτάσαμε με σπασμένο παράθυρο Θα πήγαινες Εγώ στο διερμή Εννοείται από τότε όμω γίνομαι για το Μάικη και, το, και, το, και, και για, το, για τα πρωτοπαλίκα του τέσσερα το, το, το αναγνωρίσμος και σημείο αναφορά. Οπότε κατεβαίνουμε στον τάφο του Ινδού για μπάσκετ. Δηλαδή, Πάμε στο Βελιγράδι, όταν είχαμε τον Νιούμαν. Τζαν προ... <Το Νιούμαν. Ναι, είμαι πια προστατευμένο. Δηλαδή. Είστε ένα είσαι... στο παιχνίδι που έσπαξε ω διετή. Ναι, ναι, ναι. Ταλαιπωρία και κίμπηκε το λεωφορείο με στα χιόνια Βελιγράδι, εκείνη την εποχή. Αλλά ήμουν προστατευμένο Μικρό, ρε. Δηλαδή, γινόταν επεισόδια και με διώχνανε πίσω, με κρατούσαν πίσω. Υπήρχε μια κουλτούρα προστασία. Αυτό, αυτό ίσω γιατί είναι βιωματικό, κάτι τέτοιο θα έκανα. Και πολλέ τέτοιε ιστορίε. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Εμένα πάντω μου θύμισε τώρα, άσχετο με αυτά, αλλά μου θύμισε κινηματογραφικό πρωτοσελίδο, νομίζω, Sport Time που έχει κερδίσει ο Πάοξ στο μπάσκετ. Είναι, πέστε την εκείνη την περίοδο η ταινία Αρμαγεδών, με Bruce Willey, <laughs> uh, Liv Tailley. Βενάφλεκ νομίζω αν θυμάμαι καλά και έχει πρωτοσέλιδο αρμακεδόν <laughs> ε, και είναι με τις πορτοκαλί στολές ας πούμε η του Βολτερ του Σάβιτς <laughs> του